Καλό μεσημέρι, κύριε, και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον NART FM, στους 90,6 και βέβαια στην εκπομπή ΑΕ. <Το> Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα Παν... πάντα εδώ, έως τις 2.30, το πρώτο σαρδάμ. <Το> λοιπόν, εδώ είμαστε. Αποουσιάζαμε χθες, μας συγχωρείτε, αλλά έπρεπε να πάμε να δούμε την κυρία Μέρκελ ατι δεν είναι Δημήτρη. Είχα είχαμε, ναι είχαμε προσωπικό ραντεβού εκεί κάπου ενδιάμεσα ανάμεσα στους επιχειρηματίες στον πρώτο της δημοκρατίας στον πρωθυπουργό, είδε και λίγο από εμάς. Λοιπόν, εμείς όμως ε, θέλουμε όπως κάθε μέρα από τη ως τις 2.30 να τα λέμε και μαζί σας. Γι' αυτό επικοινωνείτε μαζί μας ε, γράφοντας ΕΠΑΜ και μήνυμα σα και αποστολής το 54344 ή ε, μέσω email στο εκπομπή αε παπάκι, ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-9407000. Λοιπόν, πολλοίς κόσμος πάει, έρχεται στην Ελλάδα στις μέρες. εχθές την κυρία Μέρκελ. Το μάθαμε να μάθα το κάνουμε του. ήρθε και ο Νταβούντογλου. Τι, τι ήταν, ναι είδες, τυχαίο. Εχθές. Όχι, όχι βέβαια. Και καθότι εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ελληνικό κράτος, υπάρχει μια όσμουση ελληνικής αρρωσοστάξης mm -hmm. και τουρκικής αρρωσοστάξης και μοιράζουν τα δοβλέτια. Ή, ο, το μεγάλο αφεντικό ήρθε και πάλι εκεί. γενικό ήλθε. ξεπούλημα που λέμε ε, βέβαια, ναι. κλείνει λόγω ανακαίνηση. Τι ανακαίνηση, ε, Λόγω εκαθάριση. Λόγω συνταξιοδότηση, mm. Όχι, ξέρει, αυτά που βλέπουμε, Ναι. Λοιπόν, καταρχήν ε, πρέπει να συζητήσουμε επειδή βλέπω τι εφημερίδε εδώ, τα πρωτοσέλιδα και καμία δεν τα αναφέρει. Δεν mm. ε, ζήτημα. Χθε βιώσαμε συνθήκε κατοχή, πραγματική κατοχή στην Αθήνα. Ε, έγινε προσπάθεια να τρομοκρατηθεί ο κόσμο να μην κατεβεί, ωστόσο προς μεγάλη απογοήτευση των επιτελείων που το σκέφτηκαν, ο κόσμος κατέβηκε. Και μου θύμισε καλοκαίρι του 2011 γιατί υπήρχε πλήθος κόσμου που κατέβαινε από μόνος του, mm. δηλαδή δεν έμπαινε στα γνωστά μπλοκ, τα μαγαζάκια κτλ. Mm. Κατέβαινε από mm -hmm. μόνος του. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό mm. ότι το ΕΠΑΜ είχε, είχε προσυγκέντρωση στο λαγάνο του Κουλουκοτρώνη mm. Και είχε δυσκολία να μπει στη ροή του κόσμου γιατί είχε τέτοια ροή στα δύο προ τα πάνω από απλό κόσμο. Δηλαδή, Ο οποίο έπαιρνε το μετρό το ναι, κατέβαινε απλά για να, κατέβει, για, για να κατέβει. Λοιπόν, χωρί να μπαίνει σε κανένα. Από τα μπλοκάντα τα μαγαζάκια. Ναι, λοιπόν. ε, και είναι εντυπωσιακό. Αυτό έδειξε α πούμε μια φόρμη τη εκδήλωση του κόσμου, βεβαίω, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πολύ το τίποτα. Θα δουλειάσουμε κιλά γιατί ακούγονται πολλέ βλακίε σχετικά με αυτό. <Για, για το ε... μέγεθο, γιατί δεν κατέβηκε ο <Για> κόσμο. Ναι, γιατί είχαμε ένα εκατομμύριο Έλληνε και διαμαρτυρίε. Ναι. Συνήθω αυτοί, αυτοί που τα λένε mm. είναι αυτοί που είναι αραχτοί στο σπίτι του. Mm. Ναι. Λοιπόν. Και τα λένε και εκ του πονηρού, όπω αντιλαμβάνετε. <Για> καλά, έλετε. το εκ του το ναι, πονηρού θα, θα διαβάσουν. Για να απαξιώσουν το γεγονό. Ναι, θα διαβάσουμε και ένα ψυχάρι, του κυρίου ψυχάρι, ένα κείμενο, το σημερινό, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον για το σχολιασμό. και το τι επισημαίνει. Λοιπόν, έχει μόνο, μόνο θα ήθελα να πω το εξή. Πρώτον, εκεί είδαμε μια άλλη αστυνομία, χθε. Μια αστυνομία η οποία είναι γερμανική. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Δεν εννοεί ότι είναι Γερμανοί, ότι έχουν έρθει Όχι. οι Γερμανοί αστυνομί, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ακόμη και το συνδικαλιστικό του όργανο αναγνώρισε ότι το υπέρτατο αφεντικό είναι η Μέρκελ. Σε αυτήν απευθύνονται. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, ενώ από τους ενστόλους είχαμε σχεδόν όλα τα συνδικαλιστικά όργανα ναι. κάτω ναι. και με τη στολή να συμμετέχουν στη διαδήλωση, ακόμη και ενστολή από τσένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο δεν υπήρχε πουθενά συνδικαλιστική εκπροσώπηση των Ελλήνων Αστρονομικών. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι. Μπροστά μου, συνδικαλιστές τόσο των πυροσβεστών όσο και των λιμενικών, οι οποίοι κάνανε μια εντυπωσιακή παρουσία, όντω, οφείλουμε να ομολογήσουμε, στη θεσίνη πορεία, ε, στη, στη θεσίνη διαδήλωση, περάναν τηλέφωνο στου συγκαλιστέ τη αστυνομία, του γνωστού, ναι. του πολύ γνωστούς από τα κανάλια, από τι ηρωικέ δηλώσει, από, από, από τη δίθεν επικήρυξη τη. Ε, Μου κάνει εντύπωση, γιατί οι ναι. συγκαλιστέ τη αστυνομία είχαν σηκώσει ψηλά το, το. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Αυτό αυτό ε, όταν είναι το κανάλι βεβαίω. <coughs> <coughs> <coughs> ναι. Λοιπόν, και τα είχαν κλειστά τα κινητά. Ναι. Ήταν απάντουσαν. Λοιπόν. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν, βεβαίως, διότι είχε δοθεί εντολή στην αστυνομία να κάνουν προσαγωγές ε, τρομοκρατικού χαρακτήρα. Έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές πριν καν ξεκινήσει η εκδήλωση. Είχαμε φαινόμενα όπου ε, προσήθησαν στα αστυνομικά τμήματα παιδιά που τελείωναν το σχολείο ή ερχόντουσαν από το σχολείο μόνο και μόνο επειδή είχαν σακίδιο. Και δεν μιλάμε κοντά στο Σύνταγμα, στην Γλυφάδα να. Στην, α, στα βόρεια προάστια Αυτή οπουδήποτε. είναι η τακτική που ακολουθείτε τον τελευταίο καιρό Δημήτρη, έτσι, στις πόρειες Θα, πόδιες, θα πούμε χαρακτήρα. ένα πολύ χαρακτηριστικό επεισόδιο mm. Το οποίο το ζήσαμε εμείς, ας πούμε Το ξέρω δηλαδή από πρώτο χέρι Οπότε γι' αυτό το λέω Μιλάμε για εκατοντάδες ε, τέτοιες προσαγωγές mm -hmm. Λοιπόν, με το έτσι γουστάρω Άκου λοιπόν περιστατικό Δύο λοιπόν συναγωνιστέ από το ΕΠΑ, mm. Στη Γούναρη, στην Ανογλυπάδα Κατέβηκαν α, παρέα να βρουν κάποιο ταξί να του φέρει μέχρι το, ναι, μέχρι το κέντρο για να μπορέσουν να έρθουν στην συγκέντρωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κατάγαν τίποτα στα χέρια του. Δεν είχαν σακίδιο, δεν είχαν απολύτω τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και ήταν και κάπω, α πούμε, πάρα από 35 χρονών. Ναι, <laughs> έτσι, δεν ήταν τα παιδιά, τα <laughs> δεκαοκάρικα, οι ναι. κοσάρικα, ναι. Με λοιπόν, κουκούλες. με τα μαύρα και τι κοκούλε και τα αρέστα. Ναι. Λοιπόν, κάθε άλλο. Και μάλιστα είναι πετυχημένοι επαγγελματίε. Ναι. Να το πούμε και έτσι. Άρα δύο σοβαροί κύριοι ναι. περπατάνε χωρίς τίποτα λοιπόν... για να βρουν ένα ταξί. Ταξί θέλαν να ναι, σταματήσουν, λοιπόν. αντί, να... Να... αντί για το ταξί λοιπόν σταματάνε περιπολικό. Παιδιά που πάτε να σας πάμε. <laughs> ναι, κάπως έτσι έγινε η ιστορία, ερώτησαν που πάτε. Ναι. Λέμε πάμε στο σύνταγμα για τη διαδήλωση. Μετά βεβαίω οι ίδιοι λέγανε γιατί το πάμε ρε, παιδιά αυτό. Ναι, πούμε, όπου δω. θέλουμε πάμε. Λοιπόν, στο κάτω σου αφήνει. Δεν κατάλαβα. Καταρχήν δεν είχαν δικαίωμα να του ρωτήσουν. Αλλά όπω και να έχει. Ναι. Δικαίωμά του απάνω που θέλουν. Δεν κατάλαβα. Στρατοκατούμενοι η χώρα είμαστε. Ναι. Επειδή αυτοί χρησιμοποιούν χουντικά διατάγματα. Ναι. Λοιπόν, Λέβαια, πάμε πρόκεινο. τώρα λοιπόν τι γίνεται. Βγαίνουν έξω και του ζητάνε ταυτότητε. Λέει ταυτότητα. Παίρνουν τι ταυτότητε. Λέει, α, α, αυτή είναι πιθανά πλαστή ταυτότητα οπότε στο τμήμα. Μας παίρνουν τηλέφωνο. Εκείνη την ώρα εγώ πήγαινα το... προ το Σύνταγμα. Παίρνουν το τηλέφωνο. Μα παίρνουν το τηλέφωνο τα παιδιά. Γιατί και εγώ από την κλειφάδα ερχόμουν. Λοιπόν, και μα λένε το και το. Εμεί αμέσω ειδοποιούμε τους δικηγόρους του δικηγόρου του κινήματο. Και ε, ένα συναγωνιστή είχε την εξή φαϊνή ιδέα. Του λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πείτε δυνατά, επαναλάβετε δυνατά τα εξή λόγια. Μέσα στο περιπολικό του είχαν βάλει. Μάλιστα. Και του είχαν πάει στο Λοιπόν, το τμήμα ήταν το τμήμα τη άνο -Γλυφάλας. Λοιπόν, και λέει, επαναλάβετε δυνατά και με αποφασιστικότητα τα εξής λόγια. Ο Γενικό Γραμματέας του ΕΠΑΜ έρχεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή με τους δικηγόρους του δικηγόρου του κινήματο και φροντίστε να είσαστε εδώ. Θέλουμε το διοικητή και του υπόλοιπου εξωματικού εδώ. Πάρουμε στοιχεία. Γιατί. Γιατί του ζητούσαν στοιχεία και δεν έδιναν νέα αστυνομική στοιχεία. Αυτό είναι λοιπόν, απαράδεκτο. Και το συζητάμε. Τώρα το τι είναι απαράδεκτο γιατί είναι αποδεκτό, Έχουμε ξεφύγει τελείω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το επαναλαμβάνουν ο αρχιφύλακας, ο ειδοποιήτων, δε, το διοικητή, ότι έρχεται ο Γενικό Γραμματέα, το επαμε του ναι, τα λοιπά ναι. Και του αφήνουν ελεύθερου, επί τόπου. Γιατί καταλάβανε ότι ήταν οργανωμένη πολιτική δύναμη ναι. και άρα θα έχουν εμπλεξίματα. Και, και κρατήσανε άλλα. μέσα εκεί τα παιδάκια, ναι. κυριολεκτικά παιδάκια, παιδάκια. Και, και πολίτε που δεν ήταν, καμία σχέση του, μαζέψανε στον δρόμο. Οι οποίοι να έχουν κατοληθεί επάνω του από το φόβο, το φόβο του και μόνο το γεγονό ότι ήταν σε, σε διαδικασία προσαγωγή, άμα δεν έχει εμπειρία σου, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνει. Έφθα τι πλάκα. Τι το άλλο, σου σε, περιπολικό σε Λοιπόν, εγώ το ξαναλέω, και ακούστε με καλά. Ανοίγετε λογαριασμού με την κοινωνία, οι οποίοι όσο συνεχίζεται να του ανοίγετε, τόσο πιο δύσκολα κλείνουν ανοίγετε λογαριασμού. και δεν ε, αναφέρομαι στην κυβέρνηση ότι δεν εντολή mm. σας το λέω απλά ούτε το Σύνταγμα, ούτε οι νομικοί ε, το, αυτού του κράτους προβλέπουν μου δίνουν εντολή και εγώ υπακούω σε εντολές δεν το προβλέπουν μέχρι τώρα έχετε του το καθεστώτος την κάλυψη μέχρι πόσο θα αυτό το καθεστώ. μπορείτε να σκεφτείτε yeah. γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί Αργά ή γρήγορα θα έχουμε μεγάλη μεταβολή. Όποια και αν είναι η μεταβολή αυτή, όποια και αν είναι, προς όποια κατεύθυνση, δηλαδή, προς όποια κατεύθυνση και να είναι, θα υπάρχουν είτε εξυλαστήρια θύματα, ναι. είτε θα δικαστούν οι, ναι, ένα οι ποτέ, δύο, ναι. ωραία. Εξυλαστήρια θύματα ποια θα είναι, αυτοί που δώσανε τις έντολες ή αυτοί που πήρα τις πήραν και τι εκτελέσανε. Καλά συνήθω οι κατώτεροι πάνε. Α, μπράβο, γι' αυτό πάνε. λέω να σκεφτούμε λιγάκι λογικά. Τι λογαριασμού ανοίγουμε την κοινωνία. Στη δε μεγάλη συγκέντρωση που υπήρχε, που ήταν πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση, από τον απλό κόσμο επάνω, που βεβαίως φόντισαν να, να μην τη δείξουν, παρά μόνο, μόνο τα επεισόδια που γινόταν ε, και τα, τα γνωστά. Ε, λοιπόν, α, είχε περισσότερο ενδιαφέρον ο περίπατος της Μέκλη με τον Πρωθυπουργό ε, μέχρι ε, το ε, Προεδρικό Μέγαρο. Και, και, και το ξεφτύλισμα του Τσολιά της ανακτορικής, φορά... καλά το λέω γιατί δεν λάβει για δημοκρατία, Λόσα, λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά μετά τη γερμανική κατοχή να. μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί -τσολιάς. Και μόνο η ντροπή, το ότι η φρουρά στεκόταν έτσι για πρώτη φορά για αρχηγό κράτος με αυτόν τον τρόπο και με αυτέ τι τιμές, η προεδρική φορά μετατρέπεται σε φρουρά γερμανοτσολιάδων. Mm. Εντάξει, και θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, με όλους αυτούς που δίνουν εντολές και ξεφτυλίζονται, έτσι. Να θυμίσω εδώ πέρα, για όσους δεν ξέρουν βεβαίω. όταν δημιουργηθήκαν τα τάγματα ασφαλεία. για να ξεγελαστεί ο κοσμάκης mm. Mm. γερμανική κοσμάκης, στη γερμανική κατοχή, mm. ε, και πήγε ο υπόκοσμος, του μεταξικού δικτατορικού καθεστώτο και εντάχτηκε εκεί και όσο στείλαν οι Εγγλέζοι ω πράκτορε του για να ελέγξουν τα το δάγματα ασφαλεία ειδικά για την, για την, μετά την απελευθέρωση γιατί θέλανε να του χρησιμοποιήσουν για δικού του λόγου. Λοιπόν, φορέσανε επίσημη στολή του δαγματών ασφαλεία ήταν η στολή του Τσολιά. Γι' αυτό του λέγανε οι Γερμανοτσουλιάδε. Mm -hmm. Γιατί είχαν το, το, το, το, το χιτλερικό σήμα τη βάστηκα και φοράγαν τη στολή του Τσολιά. Mm -hmm. Ε, και τώρα μια τέτοια ξεφτύλα, κυριολεκτικά τέτοια ξεφτύλα. Καλά, όλες οι εικόνες, βέβαια, εκεί σε παράπερα, Αυτή ναι, η κυρία ναι, βεβαίω δεν τόλμησε ούτε να πατήσει στο, στο κοινοβούλιο. Προφανώ φοβήθηκε αυτό που λέγαμε εμείς. Ναι. Μην βρεθεί κανένα στρελός και βγάλει κανένα πασούμι <laughs> και αρχίζει <laughs> και, <αρχίσου laughs> και το χτυπάει. <laughs> Πρέπει το στο κοιτάξει πούμε. <laughs> λοιπόν, οπότε τι προτίμησε. Προτίμησε να πάει στο Χέλτον και να μιλήσει σε Έλληνε επιχειρηματίε και, γερμα... ναι. και επιλεγμένου Έλληνε πολιτικού. Δηλαδή στο δοσιλογικό καθεστώ το αφάνκατε. Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για την ξεφτύλα των δηλώσεων των πολιτικών αρχηγών. Οι οποίοι είναι τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι πέτα μου ένα μαϊντανό να φάω ένα σικο. Λοιπόν, πρώτον, η κυρία Παπαρήγα θυμήθηκε τα ταξικά της. Mm. Ξεχνάει βεβαίως ότι ήταν το πρώτο το, πρώτο το κουκουέ που την κοπάνισε από, από το Σύνταγμα, όταν μυρίστηκε στην πρώτη... στην πρώτη... Α, Πώ το λένε κρότου λάμψη. Κρότου Λάμψης. Λάμψης. Την κοπάνει το είπα. Το πάμε. Γιατί ξέρετε, επειδή μου. Το πάμε, ή... είπαμε, πάει, διαδηλώνει πάνω. Πάμε μεταξυγεί. Ναι. Την... Πάμε μεταξυγό, διότι εκεί πέρα έχει ωρα... ωραία ουζερή. Λοιπόν, βεβαίω σημαντικό κομμάτι του κόσμου του έμεινε. Και αυτό είναι προ τη μύ του. Mm -hmm. Προ τη μύν του. Γιατί αυτοί που καθοδηγούν σήμερα το κοκπουέ μα είναι γνωστοί από παλιά, από τη χούντα. Και ξέρουμε τι. Ηθικού αναστήματο είναι. Από τότε. Τους ξέρουμε. Ε, τουλάχιστον εμεί που είμαστε, έχουμε μια διαδρομή. Ναι, γιατί είναι βαριά κουβέντα αυτά τα ροβουλευτικά. Του ξέρουμε. Mm. Λοιπόν, και ειδικά τη γραμματέα τη. Τη γραμματέα. Από τη Χούντα την ξέρουμε. Από τότε που η, που η οργάνωσή τη μάζεψε λεφτά να την δραπετεύσει στο Λονδίνο για να μην του καρφώσει. Mm. Και ο, ο άνθρωπο ο οποίος την καθοδηγούσε τότε και δυστυχώ πέθανε. Περνώντας το βάσανό του, ένα τρομακτικό βάσανό, ο Κώστης ο Κάπος, mm. ο οποίος ήταν και αυτός που σήκωσε το βάρος να πει τι, τι θέλουμε αυτή την κυρά στην Κεντρική επιτροπή από τότε που είχε μπει στο ζήμα της Κεντρικής Πιτροπής, δεν είναι ικανή ούτε για στοιχειώδη δουλειά και ανέφερε το περιστατικό. Τη Χούντας... Τότε, τότε, ναι. νο, ...τότε, ...λοιπόν, και βεβαίως όταν κρίθηκε ...η τύχη, όταν πήγε να κρυθεί... ...η τύχη του κόμματος, στη δεύτερη, ...δυο διασπάσεις, η κυρία αυτή δήλωνε... ...επίσημα, στην ευρία ολομέλεια... ...ήμαι ένα μηδενικό... ...λοιπόν... Ε, είχε απόλυτο δίκιο, σε αυτό... ...λοιπόν, και τώρα μας λέει ταξικές και ανοησίες... ...λοιπόν, άκου να δείτε... Ε. ...ό ότι δεν καταλαβαίνει γιατί επιμένει η, κυ η, η κυρία Μέρκελ σε ένα αδιέξοδο πρόγραμμα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Mm. Μήπως θα το εξηγήσουμε. Ή μάλλον να το εξηγήσουμε μετά γιατί θέλει μια φιλοσοφία. Δεν είναι αυτό, είναι λιγωτορικό. Λιγω το λιγω, θέμα ξέρεις. ότι είναι δηλώσει, οι οποίε δεν ακουμπάνε το μέσο ελληνόπολογιο. Κανέναν. Λοιπόν, Και βεβαίω δεν το συζητάμε για του καμένους Έλληνες. Έλληνες. Οι καμένοι Έλληνες είχαν να μαζέψει τρεις, 300 ανθρώπους... Ε, κάτω από τι το τέλε του Ολυμπίου, ιδίω και είναι τόση βλακεία τους που ήταν έγιναν και στόχος κιόλα. <laughs> Καταρχήν στείλανε μια επιστολή, την επιστολή που επιδώσανε. Ε, αν δεν ξέρω αν την είδε, ε, αν προλάβει να τη δει ε, κάποια στιγμή, είναι σε πολύ χαμηλότερου τόνου από αυτά που μα έχει συνηθίσει ο κ. Καμένο. Δηλαδή, γιατί είναι για ε, ε, τι γερμανικέ αποζημιώσει. Το κατοχικό δάνειο τελείω τυχαία, το ξέχασε. Θέλω να σα πω Λέω... σαν, επειδή σε διάφορε συνομιλίε του, συνεντεύξει του, πάντα μιλάει με, έναν, ε, έτσι, με πολύ ψηλού τόνου, ο κ. Καμένο, σε αυτή την επιστολή υψηλή ψηλοί χάθηκαν. Δεν υπήρχαν λοιπόν, ποθενά. Ήταν ναι. πολύ μαζεμένοι και πολύ συγκεκριμένοι. Αυτό λέω, γιατί να το έγγραφω μένει, λοιπόν. το τι λέει ο καθένας στον γνωσό, εάν νερό, θέλετε κύριοι κύριοι παπαρίγα α, α, Τσίπρας και Καμένος να μας το παίξετε πραγματικά ότι δεν σηκώνετε και είσαστε και μάγκε και ωραίοι, παρετηθείτε από τη Βουλή κάντε επίσημη δήλωση ότι έτσι και περάσει αυτό το πρόγραμμα που εκτελεί το, το λαό να. και διαλύει τη χώρα, εγώ θα παρετηθώ, θα καταθέσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως κόμμα Ω σύνολο με μόνο σκοπό να βαθύνει τόσο πολύ η κρίση ώστε να μην μπορεί να κυβερνήσει αυτό το συνοθήλευμα συγκυβέρνησης. Ε, εξάλλου... Να δώσετε τη, τη, το παράδειγμα στον κόσμο. Στο παράδειγμα το δίνω στον κόσμο, όχι με δηλώσεις τις τηλεοράσεις, ε, το δίνω με το παίρνω τα ρίσκα μου εγώ. Με δείχνω ότι δεν έχω ανάγκη ούτε την κοινωνική μου έδρα, Ούτε τα λεφτά που μου δίνει το κράτο και η κυρία Μέρκελ, mm -hmm, εντάξει, mm -hmm. για να κάνω πολιτική, ξέρω να την κάνω την πολιτική και σε μάζε, στον κόσμο κάτω, ώστε να ξεθαρέψει ο κόσμο. Ότι να πει, να nah, άρε παιδιά, μα δίνουν το παράδειγμα, πάμε όλοι μαζί. Βγαίνουμε Αυτό. από τα σπίτια μα όλοι πια. Βλέπουν μια, εξάλλου, <συρκά> η χθεσινή επίσκεψη τη κυρία Μέρκελ, η οποία ε, ε, ήρθε για εσωτερική κατανάλωση <συρκά> και δική τη και δική μα εδώ. Γιατί αντιμετωπίζει εκλογέ. Έτσι, έχει κατηγορηθεί η κυρία Μέρκελ ότι ε, έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στην Ευρώπη. Αν το θες μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το ταξίδι, ότι να, δεν είναι έτσι, δεν είναι αντιευρωπαϊστής και όλα τα σχετικά. Και εδώ για να στηρίξει τον κύριο Σαμάρα. Δεν ήρθε για να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, έτσι. μα δεν είπε τίποτα απολύτω. Είπε... Το γε... μόνο που είπε για μένα. η ιδιότητα μόνο το μέσο μαζική ενημερώση που κάνανε μια τέτοια επίσκεψη χωρί περιεχόμενο μα, πραγματικό για ναι, τον ελληνικό λαό. Κανένα. Το για να ξεχάσουμε βεβαίως άλλα πράγματα. Ε, έτσι, έτσι, δεν θέλω να σου πω ότι ήτανε... ήρθε η κυρία Μέρκελ για να της υποβάλλουμε τα σεβή μας. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι. ήταν γελίες όλες οι μεταδόσεις. Λέω ότι πιο λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω στο, στο ραδιόφωνο. Εμένα μου θυμίζει, έτσι. μου θύμισε και κυριολεκτικά, εκείνα τα επίκαιρα εποχής χούντας. Α... Κάτι είπανε χούντας. στο αυτή, ε, χαμογελάσανε. Ε, ε, ακούγες κάτι οι σημειώσεις των δε... συναδέλφων δημοσιογράφων. Οι οποίε είπα το λιγότερο μπορεί να είναι γελίες. Βέβαια, οι δύο ερωτήσει που ακούστηκαν σε αυτή την περίφημη συνέντευξη τύπου, που μόνο συνέντευξη τύπου δεν ήταν, αφού εκ των πραγμάτων δύο και δύο ερωτήσει ήταν από δύο ερωτήσει. Η Γερμανία, δύο ναι, ερωτήσει. Οι εξή συγκεκριμένε δύο, οι, εξής... οι οποίε ήταν προετοιμασμένε από τα πριν και είχαν δοθεί Φέβαια. για να ξέρουν τι απαντήσει και έχει πέρα. Βεβαίω, Μα ήταν και ω ερωτήσει. Ποιον ενδιαφέραν, τι ρωτήσαμε. Τι ρωτήσαμε. Ξέρω Ήρθε κυρία Μέρκελ εδώ και τι, τι ρωτήσαμε. Τίποτα. Διάβασε ο καθένα στο σημειωματάκι το σημειωματάκι του που είχαν αποφασίσει ε, ναι, που είχαν πριν, συμφωνήσει. Υπό, λοιπόν, το είχαν δουλέψει και το μοιράσανε. Ακουστήκαν και δύο ερωτήσει και αυτή είναι συνέντευξη ε τύπου. Εμένα, αυτά τα ερωτήσει και, και τα θέματα μου θυμίσανε τα επίκαιρα τη εποχή Χούντα. <μί>. Με τον Σπύρο Άγνιου θυμάμαι, γιατί ήμουν στο δημοτικό και θυμάμαι είχε έρθει αυτό ο τύπο <μί>. ε, στην Ελλάδα. Και μα διώχναν από το δημοτικό σχολείο να πάμε να τον υποδεχτούμε μαζί με του γονεί ναι, μα. Ναι, Βεβαίω δεν πήγαν, ναι, πήγανε. Καλύτε, μόνο τα... τώρα, ναι, καλά, δεν πήγανε. Αλλά θέλω να σου πω και τα, μετά τα επίκαιρα. Λέει, «Ολα λαό αποδέχεται το... Mm. ένα λαμόγιο με ολκύ. Δηλαδή, μιλάμε, έχει αφήσει ιστορία στην Αμερική και στην Ομογένεια αυτό ο τύπο. Και είχε πρόσφατα ήρθε ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε από αυτά από τα επίκαιρα και τα λοιπά στη Γούντα, τα οποία ήταν καταπληκτικά. Είναι, έδειχνε... είναι, είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα από τα σημερινά. Τα σημερινά είναι πολύ χειρότερα. Ναι. Δηλαδή, αυτού του επίπεδου πληροφόρηση έχουμε. Δηλαδή, ε, ε, μένει άναυδο. Μα γι' αυτό το αναφέρω. Ε, ναι. ε, αυτό εντάξει. Αυτό, <laughs> δηλαδή. Λοιπόν, για, και να το λοιπόν. ξαναπούμε. Εάν γουστάρετε μάγκε, να το παίξετε πραγματικά μάγκες και να μην κορυδεύετε τον κόσμο και να μην σα γυρίζει την πλάτη ο κόσμο και καλά κάνει και σα γυρίζει την πλάτη, δηλώστε ότι έτσι και τολμήστε και τα φέρετε στην Βουλή και τα ψηφίστε αυτά τα πράγματα, εμεί σηκώνουμε και φεύγουμε. Για να, για, να, για να προκληθούν εκλογέ γιατί αυτή είναι, υπο, είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε πέρας στην απο, την αποστολή του παρά και ενάντιας εντάξει mm -hmm. λοιπόν τουλάχιστον να κατεβάσετε αυτή την πελεαιρέζα κοινοβουλετισμού που υπάρχει mm -hmm. και mm -hmm. να δείξετε ότι αυτή η τύπη και να σας πω και κάτι άλλο και δεν δεν θυμί θυμί, ο κ. κ. Τσίβας δεν μας λέει ότι αυτά που θα πουληθούν λέμε στους 5 θα τα πάρουμε πίσω Ποιο καλύτερο τρόπος είναι από το να σηκωθείς, να φύγεις από τη Βουλή και να ότι okay. οτιδήποτε ψηφίζει, όπως ακριβώς κάνανε το σύνολο της αντιπολίτευσης το 1975, όταν ψηφίστηκε αυτό το το Σύνταγμα, που ακόμη και αυτό το έχουν καταπατήσει κορελόχαρα το έχουν κάνει, έτσι, που το, που το ψήφισε μόνο μια κοινωνιστική ομάδα. Και από τότε έμενε σε εκκρεμότητα η ίδια νομοποίηση του συντάγματο. Και βεβαίω το, το νομοποιήσω ο Αντρέα των και τη δική του μαγκιά. Αλλά πριν από αυτό όμω. Είχε δημιουργηθεί όμω ένα φαινόμενο σοβαρό. Τεράστιο αυτό θέμα. Αυτό και, και από την άποψη της, το συνταγμα, το, τη συνταγματικότητα των νόμων που περνούσαν οι κυβερνήσει εκεί πέρα, οι απανοτέ. Οι απανοτικέ κυβερνήσει τη Νέα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό κρατήσανε τη χουντική σύνθεση του Αριουπάου την εποχή εκείνη. Τη χουντική σύνδεση. Λοιπόν, με εισαγγελέα. Αρίου Πάγου κατευθείαν από τη Χούντα, διορισμένο από τη Χούντα, mm -hmm. ο οποίο ήταν απίστευτο αυτό ο τύπο. Λοιπόν, για να μπορέσουν ακριβώ να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα νομοποίηση και ταυτόχρονα μετασταγωνίδια στο στρατό, για να κάνουν εκτροπή, εάν χρειαστεί, από αυτό το Σύνταγμα. Ο Εθνάρχη mm -hmm. Καραμάλη. Λοιπόν, τότε όλε οι δημοκρατικέ δυνάμει, από την Ένωση Κέντρου μέχρι την ΕΕ, μέχρι το ΚΚΚ και το ΚΚΚΚ λέγανε θέλουμε άλλο Σύνταγμα. Και με άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί να είναι αναθρωτική, με ανθρωτική βουλή δήθεν και κάμω και ό, όπως γουστάρεις και να, το, και να πάμε σύνταγμα. Άλλο σύνταγμα Βεβαίω το ξεχάσα να, απόλυτα το σύνολο των κομμάτων, θα μπορώ να πω, μετά το 81. Το σύνολο των κομμάτων ναι. το ξέχασα. Ακόμη και το κουκουέ εκείνη ε, την εποχή τράβηξε πίσω το, ναι. το θέμα αυτό και είπε, εντάξει ρε παιδιά στι αναθεωρίες που κάνετε, βάλτε και κάτι τίση να με βολεύει και εμένα. Και δεν πήρε θέση δημοκρατία, όπω και σήμερα δεν παίρνουν θέση δημοκρατία. Ποιο έβαλε ζήτημα, για παράδειγμα, για την αντισταγματική χρηματοδότηση μόνο των κοινωνιστικών κομμάτων παραβίαση του άθρου 29 στι τελευταίε εκλογέ S2. Από τα κόμματα τα, τα λεγόμενα δημοκρατικά προοδευτικά. Yeah. Κανένα, yeah. αρκεί που τα πήραμε. Ποιο έβαλε ζήτημα για την αγριότητα της καταστολής, τη καταστολή ε, του το, το προηγούμενου με τη χρήση. Ε, Πώ το λένε, Διατάγματο Ισχούντα, ναι. 38 χρόνια. Και δεν είναι λέω να βγάλει ανακοίνωση τύπου. Πάμε όλοι μαζί να τραβήξουμε μια μηνυτηρή αναφορά στον αρχηγό τη αστυνομία, στον Άριο ναι, Παύλο. Βέβαια, βέβαια, να ανακοινώσει είναι πολύ εύκολο να βγάλει και να κάνει ανακοινώσει. Αλλά έχουμε την, την κυρία, έχουμε την κυρία Παπαρία, ξέρετε, αυτόν τον, τον ογκόλιθο τη αντίσταση. Έτσι. Τρει πόντου επί 15 λαών. μέτρα, λοιπόν. Θυμήθηκε τι αλυσίδε των λαών τα, πάνω. Τα, τα, ταξικέ αλυσίδε. Γιατί τα, ταξικές μόνο ταξικέ αλυσίδε υπάρχουν. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ταξικέ αλυσίδε. Όπω είναι οι δικέ τη αλυσίδε. Στο μυαλό τη. Okay. Μόνο ταξικέ. Αρκεί να έχει το κλισέ του εγχειριδίου. Και ψάχνει να παντρεύει ε, ναι. ω λοιπόν, να βρει τι ταξικέ του αλυσίδε. Τι ταξικέ αλυσίδε. Λοιπόν, δεν μου λέτε, κύριε, ταξικοί. Δεν μου λέτε, γιατί παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα. Βλακοδό λένε για την αύξηση του ποσοστού κέρδου. Ρεκακομίδιδε, αυτή τη στιγμή οι πολιεθνικέ αποεπενδύουν την ελληνική οικονομία. Σκότουν και φεύγουν. Συσσωρεύουν ζημιέ. Αφήνουν τι ζημιέ, βγάζουν έξω τα κεφαλαία του και, τα... και την εγκαταλείπουν τη χώρα. Αυτοί που έρχονται εδώ δεν που ερε... να επενδύσουν στη ζωντανή εργασία ή στην εργατική δύναμη, αν θέλετε να μιλήσουμε με όρου εγχειριδίου, mm -hmm. αλλά επενδύουν στο χωράφι. Στη δυνατότητα αυτό το χωράφι να γίνει κόπεδο. Να το, να το κατατμήσουν και να το πουλήσουν είτε σαν αέρα, ήλιο, φυσικό, φυσικό πλούτο ή οτιδήποτε άλλο τι σημαίνει αυτό εάν όχι διάλυση ολόκληρου του κράτου και καταμαρχισμού, απέναντι σε αυτό έχετε να πείτε κάτι, όχι απολύτως τίποτα, γι' αυτό είναι στην απέναντι όχθη και μαζεύουν τον κόσμο τους και το μόνο που κάνουν να μαζεύουν τον κόσμο τους είναι μη, ξέρετε, μη, μη φύγετε από εδώ από το μπλοκ έτσι έχουμε και τις σημαίες και όχι και τα ξύλα να μην φύγετε από τον μπλόκ εδώ. Γιατί εκεί έξω είναι το μοίασμα της κοινωνίας που υποφέρει. Το χειρότερο είναι ότι είναι το, τις ευθύνες στο λαό, στον κόσμο. Αυτό είναι έτσι. Το χειρότερο από όλα. Και δημιουργούν μια σειρά άλλα. Εγώ το λέω. Ε, όποιος, όποια πολιτική δύναμη ψηφι, ε, αποδεχτεί την ψήφιση των μέτρων με την παραμονή του στο κοινοβούλιο, σαφέστατα περνάει στην αντίπερα όχθη. Δεν μενιάζει νοιάζει τι φωνάζει, ή τι λέει, ή τι σημαία κουβαλάει. Περνάει εκεί, γιατί αποφασίζει και παίρνει μια ιστορική σημασία απόφαση. Ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται στο πτώμα του ελληνικού λαού, στο αίμα του, ποντάροντας στην, στον εκφυλισμό την εξαφάνιση και την εκμεταλλευσή του. Σε αυτό και δύναμη που πολιτεύεται εκεί, Είτε συμπολιτεύεται είτε αντιπολιτεύεται είναι αντιδραστική δύναμη. Έχει περάσει στο απέναντι, στην απέναντι όρθια. <σχυ> Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, μη μα λένε μετά ότι βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. στο δεύτερο είναι, είναι ότι νομιμοποιεί με την παρουσία του αυτό το καθεστώ και τα, και τα μέτρα. Μπορεί να μην τα ψηφίζει, έτσι. Νομιμοποιεί όμω ένα καθεστώ. Και μια έτσι, κουβέντα, επειδή μου τα, τα, έχω, τα έχω πάρει πολύ, ειδικά mm. μητέ, τα, θες, mm. με αυτόν τον τύπο, α πούμε, το Δαλάη Λάμα που βρήκε το χρόνο, επειδή ξέρετε ο κύριο δεν του κάνει ραντεβού με την κυρία Μέρκελ. Και ξέρετε τώρα, θα, θα τη κρατά, κρατάει μούτρα ο κύριο Τσίπρα. Θα τη κρατάει μούτρα. Δεν, δε, δε, δε, ο κύριο Σούλτ δεν το είχε φτιάξει ένα, το καλό το πρόγραμμα. Είναι δυνατό την αξιωματική την πολίτηση να μην συναντήσει και με την κυρία Μέρκελ. Δεν συναντάει η κυρία Μέρκελ, κυρία Μέκλ, υπάρχει ανακοίνωση. Δεν συναντάει προέδρους αρχηγούς τη αντιπολίτευση. Σε καμιά της επίσκεψη. Ε, Έχει βγει πρόβλημα. Μα Ελεύθερο. αυτό όμω είναι. Παράβαση τη δημοκρατία. Γιατί πώ, έχουμε ένα τσίπρα, να μην το συναντήσετε παιδί μου. Yeah. Ο άλλο, μια, μια, πολιτε... μια, μια δήλωση θέλει να κάνει ο άνθρωπο. Λοιπόν, μια ερώτηση σε όλα αυτά τα καλόπαιδα, yeah. τα οποία ακούγανε τον κόσμο εκεί, μαζικά, να φωνάζει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Μαζικά, ο απλό κόσμο που ήταν καθισμένο yeah. επάν yeah. επάνω στα κάγκελα, μαζικά φώναζε χωρί να έχει και αυτή, στρι... πόσο να είναι, στριμωχονόντουσαν άγρια οι, οι κομματάθια του, του ΣΥΡΙΖΑ. Απλή ερώτηση. Δεν μου λέτε ρε αδέρφια, μέχρι πού θα πάει η βαλίτσα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μας κάνετε, ε, επειδή έχετε και τρομερούς επιστήμονες, παγκοσμίου φήμης και υψηλό επίπεδο, σταθάκης γαρ. Για την επιμονή στο ευρώ. Ναι, όχι, άλλο λέω. Α. Μέχρι πού θα πάει η βαλίτσα. Δηλαδή, uh -huh. μπορείτε να μας κάνετε λιανά πόσους νεκρούς yeah. πρέπει να υποστεί ο ελληνικό λαός για να πιστείτε ότι δεν μας κάνει το ευρώ. Πόση καταπίεση, πόση εκμετάλλευση, πόση εξαθλίωση, πόση ανεργία μπορείτε να μας τα κάνετε λιανά. Νομίζω μέχρι να αποδεχθεί, να, αποδε... να... να δώσουν το οκεί okay οι ξένοι και οι Έλληνες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριμάσει για να είναι κυβέρνηση. Μέχρι τότε μπορούν να ανευτούν. Το... Αυτό και... δεν μας είναι μισό λεπτό. Mm. Το... το θυμάσαι νομίζω. Στις δεύτερες εκλογές που δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, πολλά κανάλια και άλλα συμφέροντα μα λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα όριμο. Μας το είπε και ο κ. Παντελή Καψίσκ λοιπόν, μετά την περίοδο. Όταν δουν την ότι είναι στην Ευρώπη, ο κ. Τσίπρα λέει ορίμα. Άρα ορίμαζε, ή όπου να είναι. Λοιπόν, ε, επειδή η κυρία Μέρκελ θα βάλουμε μια τελεία εδώ, δεν είπαμε, δεν, ε, δεν περιμέναμε για να μας πει τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα για το οποίο είναι τη παγκόσμια, το οποίο είναι πώ να το πούμε, ένα. Ένα μάπετ mm -hmm. και μάλιστα και μαζί με το κακό τεχνο, ας πούμε, πολύ. το είδες σαν κακοχημένος λουκουμάς είναι, ας πούμε, <laughs> λοιπόν, ε, αυτό το πράγμα... Οι είναι κατομιχτικές. Ε, μα, ναι, <laughs> ρε, μάπετ και πίσω, ας πούμε, <laughs> κρύβονται οι πραγμα... τα πραγματικά αφεντικά του συστήματος, ας πούμε, που στέλνουν mm -hmm. αυτά τα πράγματα, ας πούμε, mm -hmm. ναι. δίπλα στον Αυγουλομάτι, mm -hmm. ναι, ναι, ναι. Που, φε... που το παίζει και η Ελήνας Ξεναγό ήταν καλέ, τι πρωθυπουργό. Τώρα, ήταν, ξέρει καλε... λίγο ιστορία, ξέρει ξένε Την ξεναγούσε, δεν το είδε. Αυτό έκανε συνέχεια. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Ναι, τι λέει, εκείνο. Ο Εδώ Εδώ είναι εκείνο. Ο ξεναγό ήτανε. ήταν. Εδώ είναι ένα πάμνο, δίπλα ένα ναι, στολιάς. Ναι. Μην το βλέπετε τώρα. Δεν πήρε πολύ, μην ανησυχείτε. Τι ξεναγούσε, αυτό έλεγαν. Τι, τι, τι θα πούμε. <laughs> λοιπόν, πά, να πάρουμε μια ανάσα. Μετά έτσι θα αυξηθεί λίγο η παρέα μα. Και μέχρι τότε, εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ το και αποστολή στο 5434 ή στο εκπομπή ΑΕ, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, εδώ, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα και όλοι εσείς μαζί μας. Συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας. Στο... 54344 μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σα γράφοντα EPAM κενό σας. και ενώ το μήνυμά σα. Και επίση βεβαίω μέσω email στο εκπομπή αε, παπάκι, εδώ είμαστε, σχολιάζουμε όλα τα τελευταία που μα συμβαίνουν ε, και θυμήθηκα και ήθελα έτσι να το πω, βρε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Είδε έγινε όλη αυτή η ιστορία με το φωτόπλο, με τη ΔΕΗ, βγήκε μια λίστα. Οκ, okay, έχουμε δει περισσότερη νομίζω τη λίστα, τα γνωρίζουμε τα θέματα. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε ένα και να δώσω το σχολιό σου στο εξή. Άκουσα τον ίδιο τον, τον κύριο Φωτόπλο σε κάποια συνέντευξη σε ένα σταθμό εχθέ πρωί-πρωί που αφού έλεγε όλα τα γεγονότα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφο για να του επιβεβαιώσει το εξή ότι ο εισαγγελέα που ήταν εκείνη τη στιγμή η υπηρεσία που ασχολήθηκε με το θέμα δεν έδωσε παραγγελία για να γίνουν οι συλλήψεις διότι θεώρησε ότι δεν υπάρχει αδίκημα οπότε η αστυνομία στην πρώτη φάση αποχώρησε και επέστρεψε στη συνέχεια χωρίς να έχουν γίνει γνωστό ε, εκτελώντα πιο εντολή Ναι, ότι δεν υπήρχε εισαγγελική, ναι. εισαγγελική παραγγελία ναι, γιατί ο η κατάληψη περίσσιμη κατάληψη έγινε βράδυ, δεν εμπλόκαρε το σύστημα. Άρα δεν υπήρχε κανένα ναι, είπε ο εγκαιώ ότι δεν υπάρχει αδίκημα αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μπορώ να δώσω εντολή. Mm. Και γι' αυτό λέει έφυγε η αστυνομία. Και επέστρεψε μετά από λίγο, χωρί να ξέρουμε ότι δεν έχει πάρει εντολή. Από τη Μέρκελ. Αυτό. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα να δούμε τι θα κάνει. Στην πράξη κατάλληλα τη δημοκρατία και, και αυτό δικαστών. λέω. Έτσι. Λοιπόν έτσι, ήθελα να το αναφέρω γιατί μέσα σε όλα Πάντως, μου ήταν περισσότερο. Έχουμε όλα αυτά, λίστα. αυτά να μας επιτρέψετε να, να α, σας το, το ακροτελεύθειο άθρο του συντάγματος, 120 παράγραφος 4, mm -hmm. όπου λέει ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, οι οποίοι επιλέγουν τη μορφή αντίδρασης, mm -hmm. ε, τη, τη μορφή με την οποία θα αντιδράσουν, ενάντια στη βίαιη κατάλυση του συντάγματος. Αυτά τα όλια. Και συνεχίζουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε μεγαλώσει ω παρέα. Έχουμε τον το παλιό μας νόριμο και καλό μας φίλο το Μάνο Κακλαμάνου στη γραμμή. Μάνο, μας Καλή, ακούς? Καλημέρα σας, βεβαίως σας ακούω. Καλημέρα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. <laughs> Εδώ, δεν ξέρω αν μας έχεις ακούσει καθόλου. Σχολιάζουμε <laughs> λίγο, βγάζουμε ξέρει όλο αυτό το, το θυμό με όλα αυτά που έγιναν εχθές και τις τελευταίες μέρες. Ε, με όλα αυτά που ζήσαμε. Ζήσουμε... Η πλάτα είναι ότι είναι πάλι ευχαριστημένος ο Σαμαράς πάλι κάτι πέτυχε. Άλλη δήλωση περίμενε, πάλι νικητή είναι ο Σαμαρά. Ό,τι και να γίνει σε αυτό το δόημα, ο Σαμαρά είναι πάντα επιτυχημένο νικητή. Το έχει αδιαφέ... στο μυαλό του τώρα, τι να κάνουμε. Τι ο Σαμαρά είναι νικητή, ο λαό, να το τι γίνεται. Ναι, ναι, και ο Σαμαρά είναι νικητή στο μυαλό του μόνο. Μόνο ναι. του θεωρεί ότι θα υπάρξουν αναπτυξιακά μέτρα, μόνο του μα λέει για την επιμήκυση, μόνο του μα είπε ότι η Μέρκελ μα κράτησε στο ευρώ. Πού τα είδε αυτά δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Έχουμε ένα ένα μάγο. Έχουμε έναν πρωθυπουργό. Επίση, αν, αν μπορώ να το εκμεταλλευτώ σαν πάσα αυτό για να σα να βάλω άλλο ένα θέμα στο τραπέζι. Που θα... Βάλε, θα... βάλε. Βάλε, τώρα εδώ τα ε, όλα. Ο, ο, ο Σαμαρά μόνος του επίσης μα έλεγε μια ζωή ότι είναι μονόδρομος το να ξεπουλήσουμε τη δημόσια περιουσία. Το ονομάζει αποκρατικοποίηση. Mm. Γιατί, εντάξει, και για του ακροατέ μα ακούνε, είναι άλλο πράγμα να θες να εκμεταλλευτεί ένα κίνητο, ένα κτίριο και άλλο πράγμα να ξεπουλά και τι υποδομέ τη χώρα. Αλλά, εν περιπτώσει, α πάμε τώρα στα κίνητα. Πού υπάρχει. Υπάρχει στη σκέψη πολλών Ελλήνων ότι εντάξει, ένα κίνητο α το εκμεταλλευτούμε. Αν είναι προ το συμφέρον τη πατρίδα, τι να κάνουμε τώρα, α το εκμεταλλευτούμε, α το αξιοποιήσουμε. Α το νοικιάσουμε για 99 χρόνια. Δεν το πουλάμε, το νοικιάζουμε για 99 χρόνια. Ε, Όλο ο στόχο των αποκρατικοποιήσεων δεν ήταν να έρθει ξένο χρήμα στην Ελλάδα. Δεν ήταν να φέρουμε του επενδυτέ. Κάτι άραδε δεν πήγαινε ο Πάγκαλο με τον Γεωργάκη, τον Παπαδρέω, μάλλον με τον αδερφό του Γεωργάκη, το mm. του πρώην φερόμενο να φέρει. Κάτι τέτοιου δεν πηγαίνουν στην Αμερική να φέρουν ξένου επενδυτέ και ξένο χρήμα. Ξεκίνησε λοιπόν το μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποίηση. Το γράψαμε στο Χονί την προηγούμενη Κυριακή. Η πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση που την περίμενα πώ και πώ για να αλλάξει λέει, το κλίμα στην Ελλάδα, αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία, είναι το κτίριο του IBC, το ραδιοτηλεοπτικό μέγαρο. Αυτό το περιβόητο κτίριο που στεγάζει στο Golden Μόλ. Να σα πω λίγο τα στοιχεία και μετά να βρίσκουμε να βοηθήσω στην οργή των uh, ακροατών μα. Το Goldτερε τον ήκεζε ο Όμιλο Λάτση η εταιρεία ΛΑΜΔΑ δομή ΑΕ, ναι. η γατρική της ΛΑΜΔΑ Development του Ομιλουλάκη είχε κλείσει τη συμφωνία από το 2017 και μέχρι το 2042 με αιτήσιο εγγυημένο μίσθωμα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 8 με τις προσαρτήσεις 2 τα, τα πρώτα 15 χρόνια, τα άλλα 15 σταθερά στα 9,5. Εγώ κάνω μια ήπια εκτίμηση ακολουθώντας το παράδειγμα του Καζάκη, ο Καζάκης δεν το αυτό, το λιγότερο, πολύ λιγότερο, εγώ σας λέω 8,5 εκατομμύρια ευρώ έτσι στο ηγημένο Παραπάνω είδε, αλλά ας πάρουμε ως βάση τα 8,5. Τα επόμενα 30 χρόνια και μέσα στο 2042, λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο θα εισέπρατε από την Όμιλο Λάτσι, κάντε τον πολλαπλασιασμό, 30 χρόνια επί 8, ούτε καν 8,5 που βγαίνει ο όρο, επί ναι. 8, εκατομμύρια θα έπαιρνε το ελληνικό δημόσιο. Κάνει, λοιπόν το βγάζει στις στην αποκρατικοποίηση στο μεγάλο project των αποκρατικοποίησεων και το δίνουμε. Για 90 χρόνια προς 81 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπαιρνε σε 30 χρόνια 240 και την προηγούμενη βδομάδα υπέγραψε ο κύριος Πουρνάρας με τον κύριο Σαμαρά να το δώσουν για 90 χρόνια προς 80 εκατομμύρια. Και όχι το ίδιο ακριβώς και μεγαλύτερη έκταση, άλλα 22 στρέμματα από πίσω, καλά γραφεία και ένα που μέχρι τώρα δεν τα είχε στη δουλεψή του, στην εκμετάλλευση του. Στο 1-8 της τιμή για το τριπλάσιο χρόνο. Τώρα, κάποια στιγμή, αυτό το γράψαμε στο χωνί, το... είναι πολύ φυσιολογικό. Θα σα πω πράγματα που σημαίνουν πολύ φυσιολογικά στην παράλογη Ελλάδα του Δεν το άποψε κανένα, κανένα δημοσιογράφος δεν το θεώρησε θέμα αυτό. Κανένα. Ε, λάτσισε παιδί μου, κάτσε. Λάτσισε, ακριβώ. Λάζει στο Eurobank, γιατί μόνο οι τράπεζε δίνουν. Ναι, αυτό που σου έλεγα τώρα, διαφήμιση. Ε. Έτσι, μπράβο, ωραία. Αυτά τα καταλάβαμε, είναι στον παραλογισμό τη Ελλάδα. Ακούστε το άλλο. Βγάζει απάντηση το Taiped. Γιατί μέχρι τώρα ήταν θεμα, μια θεματάρα, ένα σκάνδαλο. Αν σα πω την απάντηση του Taiped, το σκάνδαλο πολλαπλασιάζεται επί δύο. Mm -hmm. Το Taiped τι βγαίνει και λέει. Λέει ότι είναι, είναι πώ μα είπε, απλοϊκό το να υπολογίζει ότι πόσα θα έπαιρνε και πόσα θα πάρει διότι σου λέει τα 81 εκατομμύρια που θα μας δώσουν σήμερα, 90 χρόνια μετά, θα αξίζουν κοντά ένα δις. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, θα τα επενδύσουν αυτοί, όπως έχουν είναι, επενδύσει είναι, τα προηγούμενα. Είναι, είναι τα οικονομικά τύπου Κόνστα, γιατί ο κύριος Κόνστα αν δεν καλά, καλά <laughs> ο συνεκμόσμος τύπου ΠΑΙΠΕΔ, και όπως μου είχε πει σε μια ραδιοφωνική αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη, αυτός έχει σπουδάσει στην Κίνα οικονομικά. <χει> λοιπόν, <Λίγο, χει> ε, <χει> με δεδομένο το ξεπούλημα τη Αρκούδα υπό το αυταρχικότερο καθεστώς της Ιφιλίου που είναι στην Κίνα, καταλαβαίνει τι οικονομικά έχει σπουδάσει αυτός ο τύπος. Μια ερώτηση. Την επόμενη φορά λοιπόν που ο κύριο Κωνστας ή ο νέος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ θα πάει να κάνει να πουλήσει το σπίτι του, θα το πουλήσει μια τιμή που θα είναι λογική 90 χρόνια μετά. Ε, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ε, βέβαια γιατί αλλιώς έχουμε κακουργηματική δημία του δημοσίου μας αυτή την πράξη που έκαναν θα παίρναμε 240, τα είχαμε δεδομένα και παρετήθηκε το δημόσιο από τα 240 για τα 30 χρόνια 80, για τα 30 χρόνια, για να πάρει 80 σε 90 χρόνια και σου λένε ότι αυτή είναι μια τρομερή επιτυχία του ελληνικού δημοσίου διότι λέει έτσι αλλάζουμε το κλίμα των αγορών Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Ε, αλλάζει. Δεν, Αυτό είναι σίγουρο. Το, το, το, το λένε όλοι οι επιχειρηματίε από χθε καταφάσισα. Ακούγοντα Αλλά το, το ρομα το πρωί, δεν από γιατί. το μελητήριο μα έλεγε συνέχεια ότι αλλάζει το αλληλή, κλίμα. Γιατί αλλάζει. αλλάζει γιατί τώρα καταλαβαίνουν ότι όντω η Ελλάδα ξεπουλάει. Ε, βέβαια. Αυτό ακριβώ. Και τώρα Αυτό και ώστε. Ώστε στα μωρά σα από αποκρατικοποίηση. Αλλά δεν έρχονταν κανένα να επενδύσει. Σου λέει πρέπει να κάνουμε μία για να αλλάξει το κλίμα. Γιατί? Για να δουν όντω τα κοράκια ότι όντω αυτοί ξεπουλάνε. Για να δείξουν το τίμημα. Για να δείξω, αυτό σημαίνει ότι αλλάζει. Αυτή είναι η ανάλυση του που μα την πλαστάρουσα σλόγγαν και πάει και πίθεται ο Έλληνα που δεν μπορεί να καταλάβει λίγο παραπάνω τι μα λένε, τι μα κάνουν και τι λένε. Αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνα, δεν του σώζει τίποτα, απλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλάζουν το κλίμα γιατί βγάλανε την ταμπέλα που ξεπουλάνε το αθλητικό τρελάκι. Ε, βέβαια τώρα θα αλλάξει, βέβαια τώρα θα τα κοράκια. Αυτό είναι το ότι το κλίμα αλλάζει, του το, κυρίου Σαμαρά. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι ο μπούσουλα για, όλη την, το, για το ξεπούλημα. Και Αυτό με ένα καταλάβει το ρωτάμε από την προηγούμενη εβδομάδα, το ρωτάμε και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Θέλουμε να <συμφίλαια> μάθουμε αν τα 80 εκατομμύρια κάθουν δώσει σε ερευνητό ή σε ομόλογα. Εγώ θεωρώ ότι το, το πιθανότερο είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή τι εννοεί σα. Όπα, γιατί έχουν δώσει φωνή. Κάνει εικονική λογιστική εγγραφή η οποία θα περνάει από τράπεζα σε τράπεζα από την τράπεζα της Ελλάδα στην Αυστρατηγία και δεν πρόκειται να υπάρξει που θα κανένα χρήμα. Έχει ξαναγίνει η δουλειά. Ξέσα, αυτή. Αυτό μα έχει αφήσει άφωνο. Δεν ξέρω αν το καταλάβει. Έχει ξαναγίνει αυτή η ιστορία. Μια να μην δώσει ούτε ευρώ. Ούτε ευρώ. Ξέρετε θα γίνει και θα, γίνει, ε, θα ανακαλύψουν ξαφνικά ότι υπάρχουν κάποιε οφειλέ ε, ε, του δημοσίου προ τον κύριο Λάτσι ε, σε κάποιε ναι. ιστορίε mm. και θα ισοφαρίσουν αυτά τα πράγματα δύο και δεν πρέπει να υπάρξει τίποτα. Ε, Δημήτρη, δεν μπορεί να γίνει τέτοιο συμψηφισμό, γιατί εγώ που χρωστάω στο ΣΕΒΕ και μου χρωστάει, συμψηφισμό δεν μου κάνουν και πρέπει να πληρώσουν. Ναι, αυτό αλλά δεν σε λένε λάτσι όμω. Απαγορεύεται λόγω του νόμου συμψηφισμό. Λοιπόν, και πάρει απόψε αυτά που έβγαλε, ε, τα στοιχεία που έβγαλε και ο Σφωτόπουλο, ο συνδικαλιστή ναι. ναι. Γενοπδή. Mm. Ναι, ναι. Πώ αναπροσαρμοστήκατε προ, προ, τα τετραγωνικά του κυρίου Βοβού και των διαφόρων άλλων, προκειμένου να μην πληρώσουν το χαράτσι. Α τον κύριο Βοβό, ο κύριο Βοβό πάει για πτώχευση, δεν είδε. Θα ήταν αυτό. Αυτό κύριε Δοδό θα λέμε εντολέ. Σε λίγο θα πάει στο ταμείο ανεργία. Αν 300 ε. ευρώ. <laughs> <laughs> ναι. Αυτά στο γονεί τη άλλη Κυριακή. Πάντω ναι. ε, να σα πω και κάτι άλλο. Ε, και επίση πρέπει, πρέπει να υπολογίσουμε σε αυτή την ιστορία ότι ο πρώην πρόεδρο του Ταϊπέμπου ήταν mm. και στέλεχο του ομίλου Λάτσι, όταν γινόταν η συζήτηση. Ο πρώην αυτό που παρετήθηκε. Ναι. Ναι. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω λάθο. Ναι. Ε, ε, έχει πλούσια ναι. επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, όθηκε και η Eurobank τώρα με την Εθνική. Γενικότερα, ναι. ας πούμε το λάδι, τον αγαπάμε στη χώρα, δεν είναι. Είναι φιλέλλην πολύ και εμείς φιλολατσική χώρα. Είναι από, την, επο... Κοίταξε, ναι, είναι από την εποχή του καπετάν uh, Γιάννη, ο οποίο uh, προσεφέρε εξαιρετικά στον τόπο, όταν στην περιοχή της Κιλίνης και της Ιλίας, ας πούμε, πήρε τα συμβόλαια τροφοδοσία του Ιταλικού στρατού και έτσι έφτιαξε ήταν τροφοδότη του Ιταλικού στρατού. Ξέρει πώς ήταν οι τροφοδότες τότε mm. στην κατοχή. Ε, πηγαίνανε στους Έλληνες αγρότες και τους λέγανε, ξέρετε, ο Ιταλός, οι Ιταλικές δυνάμει κατοχής ζητούν το 80% τη οδιάς σας. Και αμέσως ο Έλληνα αγρότη έλεγε, παρακαλώ, πάρτε το 90%. <laughs> δεν υπάρχει <laughs> κανένα πρόβλημα. Δεν, πάρτε, <laughs> δεν πειράζει, <laughs> θα πεινάσω εγώ, αλλά προκειμένου οι, Ιταλίες, οι Ιταλικές δυνάμει κατοχής, αυτόν τον τύπο... Τον καπετάν Γιάννη, τον μεγάλο Εβεργέτη, τον κρύβανε επί πέντε χρόνια σε υπόγεια γιατί μετά, ακριβώ από, από, την, από, την από την κατοχή, υπήρχε ένα νόμο που έλεγε: Αν ένα πολίτη έπιανε από το χέρι έναν αστιφύλακα ή χωροφύλακα και του δείχνε κάποιον ότι ήταν προδότη ή δοσύλλογο, ο αστιφύλακα όφιλε το όργανο τη τάξη να τον συλλάβει και να τον παραπέμψει. Και μετά να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλεπόταν. Επειδή λοιπόν φοβότανε ότι θα τον στοχοποιήσει. Ε, ξέρετε. Αυτό κάποιο θα, θα βρέσει, Οι απόλυτα φιλικοί αγρότε ξαφνικά, α πούμε, θα θυμηθούν ορισμένα πράγματα και θα συμβεί. Τον φυλάγανε και τον κρύβανε στα υπόγεια. Και μετά την κοπάνισε για την Αμερική, όπου βεβαίω μαζί με την περιουσία. Έτσι. Και βεβαίω μετά έγινε ο γνωστό ευεγέτη κατά ε, τη με, καπ. Το, καπ. Το, με το, το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του το οποίο συνεχίζουν τα παιδιά. Βεβαίω, ναι. ναι. τελικά δεν ο λαό. Πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, έτσι. Τελικά ξεχνάμε. Ε, κοίταξε μόρα, να δει κάτι. Άμα σου έχουν μόρα. τα τουρκικά από τη μια και από την άλλη την ηλιθιότητα των ελληνικών. Κοίταξε, η ηλικιότητα των ελληνικών σύριαλ που συγκρίνεται μόνο με την ηλικιότητα των τουρκικών σύριαλ. Mm -hmm. ε, Ξέρε, άμα, άμα βάλει ένα. την ώρα που βλέπεις εδώ τι απουνόπρε και τι αειδίε, βάλει ένα μετρητή φαιά ουσία στο κεφάλι του, του μέσου Έλληνα, θα δει mm -hmm. με τι ταχύτητα εξαντλείται η φαιά ουσία στον εγκέφαλο. Πάντως το μεγαλύτερο μέρος απλά δεν τα γνωρίζει, έτσι. Αυτό, σωστό. Αυτό είναι ένα τεράστιο Αυτό. θέμα. Αυτό. Και βεβαίως οι νεότερες γένειες κυρίως οι νεότερες γενιές δεν τα γνωρίζουν, εδώ δεν γνωρίζουν άλλα πράγματα της ελληνικής ιστορίας ή γενικότερα της παγκόσμιας ιστορίας, δεν τα διδάσκονται ποτέ και ούτε και μάθ, μάθαμε τις νεότερες γένειες να, να διαβάζουν και να αποσυνδέσουν το διάβασμα με εξετάσει, με το, ξέρεις, με μια, μια καταναγκαστική Φωλό, απολύτως. εργασία. Απολύτω. Δύο το... και μια παράκληση να σα κάνω. Ε, το έναν σου είναι ότι. Επίση, στην απάντησή του, το Ταϊπέδε έλεγε απλοϊκού και υπεραπλουστευμένου, υπεραπλουστευμένε λογικέ αυτές, τη δική μα δηλαδή. Που λέγαμε ότι εδώ δεν είναι επένδυση, είναι ξεπούλημα, δεν αποκρατικοποιήσει ξεπούλημα, λέγεται. Ναι. Λέγοντα μα το επιχείρημα ότι. εντάξει, δεν λαμβάνει υπόψη σου, στην ουσία μα έλεγε. Την ε, συγκυρία, την οικονομική αυτή τη στιγμή. Είναι καλό το μίσομα που δίνουμε για αυτή την οικονομική συγκυρία. Βρήκα, ανθρωπέ μου, κύριε Κόνθα, αν την έγραψε εσύ, θα το μάθουμε αν την έγραψε αυτό. Αυτό θα ήσχε αν το χτίσε τώρα αυτό το κτίριο και okay, ήσου είναι έτοιμο να τον νοικιάσει. Εδώ είχε έκλειστη σύμβαση με αιτήσιο εγγυημένο εισόδημα. Με αιτήσιο εγγυημένο μίσομα και παρετήθηκε. Δεν ήσχε η απάντηση του Ταϊπέζ. με ναι, αλλά τώρα αυτό το μίσομα αναλογικό. Ε... Τι να κάνουμε που έχει κλείσει ένα πολύ συμφέρον ελληνικό νο... δημόσιο, δημόσιο που ένα, μια ερώτηση, επειδή τότε στη Θεσσαλονίκη είχαν παρέμβει πολλοί δημοσιογράφοι του συναφιού σου δηλαδή yeah. που yeah. άκουγαν τον κόσμο να λέει ότι είμαι άνεργο και τώρα μόλι βρήκα δουλειά γιατί ξέρετε δεν φύγει από το Άλτερ κτλ. Ρωτάγανε επί, επίμονα ε, yeah. με τι σύμβαση πήρε τη δουλειά. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν λες ότι ξεπουλάστε δημόσια περιουσία σε τιμέ υποτίμηση εσωτερική υποτίμηση ah. η μισθή των του Ταϊπέρ. Ακολουθούν διαλογή. ακολουθούν ακριβώς τη διαλογή. Πολύ σωστά. Τώρα έτσι όπως το θέτεις, πολύ σωστά θα το θέσουμε σαν ερώτημα το υπόσχομαι στον φωνή την άλλη Κυριακή θα ελπίζουμε να έχουμε και την απάντησή του. Αλλά θα το θέσω έτσι όπως ακριβώς μου το λέτε. Λοιπόν, ε, σε λέτε το, έβαλε το, ερωτήματα. Είναι, πολύ ωραίο είναι, ναι. Να σας πω ότι το IBC το δώσαμε στο λάτσι που το είχε. Μένει να δώσουμε και τον ΟΠΑΠ στον κόκκαλη που το, που είναι, το που έχει για ε. <laughs> να κλείσουμε το ξένο χρήμα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Να, να αποκατασταθούν κάποιες αδικίες τέλος πάντων. Ακριβώς. Η νέα Ακριβώς. κυβέρνηση Ακριβώς. να αποκαταστήσει Ακριβώς. κάποιες αδικίες. Ε, κα, μετά από υποδείξει και κυρία κυρίας Μέρκελ. Η ε, ε, ε, ε, κυρία, κυρία, κυρία Μέρκελ έχει ένα πρόβλημα σοβαρό με τον Βαρδινογένγι και Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι οι Γερμανοί γλυκοκοιτάνε ναι. Να σπάσουν το καρτέλ της Μεσογείου, το καρτέλ δηληστηριών της Μεσογείου. Mm. Γιατί αυτοί, γι' αυτό και βάλανε ζήτημα οι γερμανικέ στο Το γράφανε. Γιατί να κερδίζει ένα δισεκατομμύριο παραπάνω κατά μέσον όρο ευρώ mm. τα δηληστήρια Βαρδινογιάννη Λάτσι, γιατί δεν υπάρχουν άλλα. Αυτά mm. είναι πλέον mm. στην Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, yeah. σε σχέση με τα γερμανικά δηληστήρια, έτσι, γιατί υπάρχει, αλλά. Αυτό είναι, έχει να κάνει με το ότι ο Λάτσε και ο Βαρδινογιάν, τα δηληστήρια δηλαδή που mm -hmm. ελέγχουν, εντάσσονται στο καρτέλ τη Μεσογείου. Το καρτέλ της Μεσογείου έχει έδρα τη Μασαλία και λέγεται από του Γάλλου και δευτερευόντου από του Ισπανού. Από την Τάλ δηλαδή και τη Ρεψόλ. Και τώρα μάλλον οι Γερμανοί βάζουν ένα θέμα. Όντω Μή το καρτέλ. Έχει το δίκαιο και εμεί κάναμε θέμα στο χωνή πριν από δύο Κυριακέ. Για το πώ ε, τα γερμανικά έντυπα ε, χτυπούν το καρτέλ των πετρελαίων στην Ελλάδα. Έχει απόλυτο δίκιο, μάλλον στην ανάλυση σου. Φαίνεται ότι αυτό το κλίμα καλλιεργείται. Ναι. Μάλλον αυτό θέλουν να κάνουν. Ναι, αυτό θα βγει. Δηλαδή θέλουν να πάρουν μερίδιο από αυτό. Ε, βέβαια, να το και πούμε και απλά. Ότι... Γιατί δεν ξέρω, κάτι σα Τα δηληστήρια τη Μεσογείου ναι. για μια σειρά λόγου, επειδή έχουν να κάνουν και τη δυνα... με τη δυνατότητα τρομακτικού λαθρεμπορίου του πετρελαίου, mm -hmm. φτιαχτήκαν ονόματα εφοπλιστών μόνο με λαθρεμπόριο πετρελαίου. Άνθρωπος ο οποίο ξεκίνησε ιδιοκτήτης σχολή οδήγηση, σήμερα έχει μία από τι μεγαλύτερε ναυτιλιακές εταιρείε με ένα τεράστιο κτίριο που κανένα δεν ξέρει καλά πώ τα βρήκε. Δηλαδή να γίνω και εγώ ρε παιδιά. Ναι. Έχω κι εγώ ένα φίλο που με έμαθε κιόλα να οδηγώ, πούμε, που έχει σχοληθεί. Αυτό γιατί δεν έγινε ο φομπλιστή. Ε, δε... Μάπα είναι. Δεν είχε πιάσει του ίδιου μαθητές. Μάλλον. <χαι> λοιπόν, το, αυτό λοιπόν και έτσι εξασφαλίζουν τρομακτικά περιθώρια κέρδου σε σύγκριση με τα δηληστήρια mm -hmm. του Βορρά που λόγω υψηλού κόστου μεταφορά του πετρελαίου, δηλαδή είναι πάρα πολύ ε, για να το πας στο από ό,τι να το φέρει στο νότο, έχουν πολύ μικρότερα προσωτά κέρδος. Και σου λέει, κάτσερε. Μια στιγμή. Γιατί αυτή και όχι και εμεί. Και και εμεί. Αυτή είναι η ολιστότητα. Α, είναι τόσο απλή η ε, λογική. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάνο, <συνά> δεν ξέρω αν θέλω <συνά> να, να, να προσθέσει κάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σου είναι στην παρέα μα σήμερα και σε ευχαριστούμε. Να σε καλά και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσατε πάλι τα παράλογα, τα παράλογα, τα λογικά, ξέρω εγώ, εντάξει. Ε, Πάντω ακούσαμε πώ θα είναι ο μπουσφαλο ξεπουλήματος γενικώ τη χώρα. Πάνω π, σε αυτόν θα πατήσουν. Έχει δικιο ε, Καταρχήν η κυρία Μέρκελ και, και μέσω των δηλώσεων του κύριου Σαμαρά φάνηκε που θέλουν οι Γερμανοί να κατευθούν ενέργεια, ε, δημόσιες υποδομέ υγεία, ε, ε, βέβαια. ακούγεται πολύ έντονα στην αγορά, θα το δουν οι γιατροί στο μέσο επόμενο, ότι ολόκληρο το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγοράφηση το πήραν οι Καπάκι. Και Δήμου. Μα ε, ακούω του συναδέλφου να λένε τόσο απλά, λε και η χώρα είναι εταιρεία, ε, να στείλουν ομάδε εργασία οι Γερμανοί για να μα δείξουν το δρόμο. Η χώρα δεν είναι εταιρεία, δεν είναι επιχείρηση. Εγώ θα το ξαναπώ. Πια, θα το ξαναπώ. Να με βάση το, το διεθνέ δίκαιο. Με βάση το διεθνέ δίκαιο. Με βάση το διεθνέ δίκαιο. Εάν η χώρα χάσει την νομική τη προσωπικότητα mm -hmm. πλέον, που ισοδυναμεί με επίσημη πλέον κατοχή, θεσμοθετημένη κατοχή. ...και εγκατασταθούν ξένοι για τη διαχείριση τους... Mm -hmm. ...η αντίσταση του λαού όχι απλά είναι νόμιμη με βάση τη συνθήκη της Χάγης του 1907... Mm -hmm. ...αλλά και με τις πετέπειτες αποφάσεις του το, το, το δικαστηρίου της Νιευέργης... ...που δικαίωσε την ένοπλη αντίσταση ενάντια σε θεσμοθετημένη κατοχή... Mm -hmm. ...ως μέρος της πολεμικής προσπάθειας ενός λαού μιας χώρας για να απαλλαγεί από την καταπίεση ξένης, ξένης δύναμής, να το θυμίσω αυτό, ότι οι διεθνεί συνθήκες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα δικαιολογούν, δικαιολογούν ακόμη και την ένοπλη αντίσταση του ενός λαού εάν θεσμοθετηθούν αυτά τα πράγματα που θέλουν να θεσμοθετήσουν. Μάλιστα. Έτσι, εγώ το λέω κάνοντας Όσο. ανάλυση των διεθνών συζητικών και θα φέρω να διαβάσω εδώ τι προβλέπουν οι αποφάσεις Ακριβώς. των δικαστηρίων και του ΟΗΕ σε περίπτωση που είτε με οικονομικά μέσα, είτε με πολιτικά, είτε με στρατιωτικά, καταληθεί η εθνική κυριαρχία ενός κράτους και η διοίκηση περνάει σε ξένα χέρια, τι δικαιολογείται ένας λαός να κάνει. Από εκεί και πέρα βεβαίω είναι από του λαού για το τι θα κάνει. Φέρει αυτό τις επόμενες μέρες με το Λοιπόν, να βάλουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα βελτίο ειδησεών και σε λίγο εκπομπή ΑΕ κοντά σας, εσείς συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή στο 210 9407 Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό το σήμα, είναι σαν φυτίλι που ανάβει. Τέλος πάντων, εκπομπή ΑΕ, εδώ στις 2 και μισή θα συνεχίσουμε. <laughs> Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα, τα διάφορα <laughs> τα πολλά <laughs> μου, έλεγες κάτι ωραίο τώρα στο, ναι. στο διάλειμμα. Θα το πούμε, απλά επειδή παίρνω πάρα πολλά μηνύματα με ερωτήματα κλπ. Ναι. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, θα τα απαντάμε τα ερωτήματα, Μην μην ναι. σας παίρνει από κάτω το γεγονός του τα απαντάμε τα μηνύματα μέσα σε διάφορες εκπο, εκπομπές έτσι ναι, έχουμε, ναι. παίρνουμε υπόψη μας και τα μηνύματά ξέρεις, σας ξέρεις ρε παιδιά κάτω, κάτι, κάτι μηνύματα που παίρνουν ας πούμε τι να κάνω έχω 10.000 ας πούμε ευρώ τι να τα κάνω ναι. αυτά δημόσια δεν μπορούμε να τα πούμε ούτε μπορούμε να τα... κατανοητή αγωνία Ανθρώπου Όχι ανθρώπου που το στέλνει, τη αλλά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο ας πω, που μπορούμε να α, πούμε είναι το ε, να διευκρινίσουμε mm. ότι ε, επειδή ρωτάνε πολύ ότι είναι μέχρι τις 14 ε, Οκτώβριου Μπράβο, να, λοιπόν, η, ναι. η, η, η συμμετοχή στη συλλογική αγωγή που έχει αναλάβει το επαμενάντια στα ε, και καθαριστικά ε, εκαθαριστικά τη εφορία. αυτό δεν σημαίνει ότι θα λήξει τις 14 του μηνό. Είναι η πρώτη καταβολή συμμετοχή ε, για να συνεχίσει και μετά ε, την καταβολή. Το, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που χρειάζεται, που είναι ε, λίγα και απλά, ή θα τα βρείτε στην εκπομπή ΑΕ, κεντρικά στο site του ΕΠΑΜ. Επαμχελά, μία λέξη, .gr. Εκεί υπάρχουν όλα τα που σα λείπουν τι απορίε σας, τη δικαιολογητικά, αλλά και τηλέφωνα ή email που μπορείτε να στραφείτε για περισσότερε απορίε. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχετε κάποιε περισσότερε απορίε ε, με κάποια θέματα, οπότε υπάρχουν ε, οι επιτροπέ και οι ανάλογοι άνθρωποι που θα σα βοηθήσουν στι απορίε σα. Λοιπόν, έω τι 14 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη συμμετοχή. Έτσι, έχετε χρόνο για τα δικαιολογητικά. Ναι, και αν δεν προλάβετε στι 14 δεν σταματάμε εκεί. Απλά okay. στι 14 για να μπορούμε να προλάβουμε να καταθέσουμε πρώτα την αγωγή και για να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή αναστολή πληρωμής και μετά συνεχίζουμε. Είναι για σημαντικό όμω και, όμως, και στην πρώτη πολύ. αγωγή ε, Λέβαια, ξέρεις, το, ε, το επιμένω ναι, για ναι, υπ... να μην ταφήσουμε υπ... σε άλλε προθεσμίε. Όσο περισσότερε θα οι αγωγέ τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται. Και στο στο δικαστή που θα πάει αυτή η υπόθεση, εγώ. άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, Όταν, αν είμαστε έτοιμοι, περισσότερο που μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, να τα υποβάλουμε τώρα τα χαρτιά μας στην πρώτη αυτή προθεσμία και στη συνέχεια βέβαια ε, θα έρθουν και άλλες προθεσμίες και κυρίως περισσότερο ε... για την περιφέρεια. Και, έτσι... και να πω κάτι, ναι. επειδή το λένε πολλοί, να, να ε, επιμείνω σε αυτό να ξεκαθαρίστηκε επειδή πολλοί συνταξιούχοι το ρωτάνε σου λέει θα κάνω την αγωγή θα μου κρατάνε ένα μέρος από, το... από τη σύνταξή μου ή από το μισθό μου Όχι Παιδιά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό Θα πάμε σε ασφαλί... να ζητήσουμε την πρώτη απόφαση που θα ζητήσουμε το νομικό τμήμα δηλαδή του ΕΠΑΜ που θα κάνει είναι αναστολή έτσι οποιασδήποτε ενέργεια του εν... δημοσίου δα... σε βάρος του φορολογουμένου που εκρεμο... Εκκρεμεί, όσο αυτι... εκκρεμεί η αγωγή. Η... Να τελεσυνδικήσει η απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιώσει το δημόσιο οτιδήποτε από εσά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οφίλη Πάντα. Έτσι. Αυτό. Τώρα, ε, επειδή ένα φίλο μου, το... μου έστειλε ένα μήνυμα και καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, αυτό υπάρχει ένα άτυπο ανταγωνισμό ή μια θα το πούμε μια άτυπη άμυλα ε, με πολλού. Ακροατές ή αναγνώστες mm -hmm. Ας πούμε που προσπαθούμε να πιάσουμε Ένας τον άλλον τι δεν ξέρει και τι ξέρει Λοιπόν ε, Ο Θωμάς Ακινάτης δεν είναι γερμανός mm -hmm. βεβαίω δεν ήταν γερμανός Δεν έγραψα ποτέ ότι ήταν γερμανός Όταν στο κείμενο αναφέρουμε Ο μέγας διδάσκαλος Εκγερμανίας mm -hmm. Δεν αναφέρουμε στον Θωμά Ακινάτη Που ποτέ δεν είχε τον τίτλο του Μέγα διδασκάλου Αυτός είναι ένας τίτλος που αποδίδεται Σε στοές και αναφέρεται στο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δεν ξέρω αν είναι μασόνος, αλλά ανήκει στη ναζιστική στοά. Ναζιστικές στοές δημιουργήθηκαν με α... η εποχή στο χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, mm -hmm. ώστε να μπορούν να στεγάσουν τις, ε, τις οικογένειε εκείνες, το Ναζί, και να τους προστατεύσουν πολιτικά. Μέγας διδάσκαλος λοιπόν και η Γερμανίας αναφέρεται στο Σόιμπλε. Και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και μόνο με τον τρόπο που γράφεται. Το μέγας διδάσκαλος με μη και δελτα κεφαλέω Έτσι διευκρινιστικά. Ας... Ωραία. Συνεχίζουμε όμως πάντως. <laughs> <laughs> λοιπόν, μου αρέσει πολύ αυτός ο διάλογος. Ξέρεις. Ε, για πες μας τώρα και τα στοιχεία που έχεις. Τα, φύσαμε, ναι, τα καλά έχει, τα αφήσαμε για το τέλος. Έχουμε μια σημασία τώρα επειδή συζητάμε ας πούμε, για το τι γίνεται με τους με τους Ο κύριος Φούχτελ, πούμε, συζητώντας το ελλιόγερμανικό επιμελητήριο. Ναι. Μα είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα τη ελληνική αγορά-εργασία, γιατί λέει αυτή, λέει, μελέτησαν πολύ, λέει, μελέτησαν λέει, τα σκανδιναβικά μοντέλα, μελέτησαν, ξέρω εγώ, τα αφρικανικά μοντέλα, μελέτησαν τα μοντέλα του Σύριου, τη Ανδρομέδα, του Α του Κεντάβρου όλα τα μοντέλα τα Μήπω να περιοριστούν στη Ζιζέλ, επειδή για ε, μοντέλα. Ναι, ξέρω εγώ, ναι. <laughs> Μπα, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό, αλλά μάλλον είναι άλλο πρόβλημα, είναι, α, α... είναι το αδελφά του, το υποτόπιο χιλιά τραπέζι. Λοιπόν, σου α... και τραφή. το. Το περιβραχιώνιο που φοράζεται το ωραίο, ναι, λοιπόν, το ναι ε, Ο κύριος Φούχτελ λοιπόν, mm. ο οποίος αν και αθέσμιτος έχει κατασταθεί εδώ στη χώρα και δίνει εντολές και, ε, και κάνει παρατηρήσεις σε όλους, ακόμη και στον Περιφερειάρχη Ρόδου, του έλεγε με, με ποια, τι εισιτήριο ε, θα κόψει στο mm. πλοίο για να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τέτοια πράγματα έχουμε φτάσει σε ίδιο σημείο. Τέλο πάντων, αυτό που τα δέχεται, τα δέχεται. Άσουστα. Έτσι, αλλιώ, ο συλλογισμό είναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εργασία τη Ελλάδα είναι ότι έχουμε πολλού στρατηγού και λίγου στρατιώτε. Τι εννοούσε. Εννοούσε ότι τα πανεπιστήμια μα βγάζουν πάρα πολλού επιστήμονε. Βεβαίω, σε μια οποιαδήποτε πολιτισμένη και ανεπτυγμένη κοινωνία, το να βγάζει πολλού επιστήμονε είναι πραγματικά. Α, ευλογία Θεού. Δηλαδή είναι ένα πολύ συγκρι... μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την εξέλιξη του λεγόμενου ανθρωπίνου κεφαλαίου. Με εισαγωγικά βεβαίω. Ο όρο είναι σχηματικό. Mm -hmm. Εδώ βεβαίω σε μια... σε μια χώρα όπου οφείλουν, οφείλουν οι στρατηγοί να είναι Γερμανοί οι αξιωματικοί και οι, οι στρατιώτε δηλαδή το ανειδίκευτο προσωπικό να είναι Έλληνε δεν νοείται να βγάζουν τα πανεπιστήμια. Οπότε τι πρότεινε. Αντί για πανεπιστήμια να επεκτείνουμε mm -hmm. την επαγγελματική κατάρτιση. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή? δηλαδή δεν έχει λόγο να έχουμε ένα νέο σύστημα παιδεία όπου πραγματικά να προσφέρει παιδεία, ναι. παιδεία υποδομή ώστε να μπορεί να, να βγάζει επιστήμονε mm -hmm. από το πανεπιστήμιο. Πρέπει να έχει ένα σύστημα παιδεία το οποίο να προάγει την επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση βγάζει τεχνίτε. Ναι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα προορίζεται και ο κύριο Σχουκτελ. Αυτή την τεχνογνωσία έρχονται να μα φέρουν. Οι τα εργασία ναι. που θα μας έρθουν εδώ. Ναι. Κάτι απίστευτη <συλίκη> ράκωση τη δημοσιογραφία δημοσιογραφίας, μας το παίζουν και μεγάλα ονόματα. <συλίκη> εντάξει; Και είναι εμπλεγμένη σε ό,τι βρομιά υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αυτοί που μας λένε ότι α, θα μας φέρουν τεχνογνωσία. Οι Γερμανοί. Ναι, οι Γερμανοί θα μας φέρουν τεχνογνωσία. Αυτή η τεχνογνωσία. Εμείς δεν θέλουν τους Γερμανούς, φέρουν οι Ολλανδοί. Καλά, κανένα δεν θέλουμε, ιδωρώ. αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, την τεχνογνωσία σε όλο τον κόσμο την έχουνε μόνο οι Γερμανοί. Δεν και θέλουμε κανένα. Και πρέπει να με τη ναι, μορφή ναι. του επικυριαρχού. Δεν δε ναι. απο... δε καταλαβαίνω δηλαδή. Άμα σου λείπει τεχνογνωσία, τι κάνεις. Αναπτύσσεις καταρχήν τις υποδομές για να τις <area> και για να την κάνεις δική σου τεχνογνωσία και δεύτερον, πα και την αγοράζει απ' έξω, αν θέλεις να την έχει. Δηλαδή, πα και παίρνει του επιστήμονε εκεί που του yeah. πληρώνει και έρχεσαι εδώ πέρα και διδάσκουν το δικό σου προσωπικό ή μαθαίνουν εσένα τη δική σου οργανώση για την παίρνει. Δεν έχουν σαν επικυρίαρχοι. Κάνει αυτό που κάνει η Αμερική. Ο Μπιλ Κέτ πριν κανένα δύο χρόνια δεν είχε πει για το τεράστιο θέμα τη παιδεία που υπάρχει στην Αμερική με αποτέλεσμα ότι οι περισσότεροι επιστήμονε, δηλαδή τα κεφάλια σε μεγάλε εταιρείε να είναι ξένοι, να μην είναι Αμερικανοί. Λοιπόν, τι κάνουν εκεί. Του παίρνει και του κάνουν δικό του κομμάτι. Πώ οι Έλληνε επιστήμονε πολύ μεγάλοι άνθρωποι που δεν άνθρωποι είναι στην Αμερική σε σημεία κλειδιά. Έτσι, δεν έχουν, δηλαδή θέλω δηλαδή, να πω ότι του παίρνει και του κάνει κομμάτι. Σου. Ε, κάτι άλλο. Τελείω διαφορετικό. Εμεί δεν έχουμε τέτοιο σαν... πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί εμεί δίνουμε επιστήμονε έξω στο εξωτερικό. Τεχνογνωσια... Ναι, εμεί εξάγουμε, εξάγουμε επιστήμονε. Δηλαδή, από που πιο δηλαδή, εμεί χρειαζόμαστε εισαγωγή τεχνογνωσία, όταν εξάγουμε το τεράστιο όγκου τεχνογνωσία. Πώς είναι, ε, διώκω, με υπο, υποκαθεστώς ε, δίωξη του επιστημονικού δυναμικού που παράγει η χώρα. Mm. Λοιπόν, ε, και έχουμε... Υπο, ε, και τώρα, εντάξει, αυτό θα το πω. Δηλαδή, δεν, δεν η εικόνα του δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό, ας πούμε, που είχα δει αυτό τον κύριο Λικουρέντζο. Mm. Λικουρέντζο, ξέρεις, τι μου θυμίζει, ας πούμε, Σκουράντζο, ξέρεις, <laughs> αυτό το πράγμα. <laughs> λοιπόν, ο οποίος έλεγε σε μια εκπομπή, να πω μια σκέψη. Και δεν του είπε κανένα, κύριε Λικουρέτζο, μα εκπλήσετε. Έχετε σκέψη <laughs> να <laughs> βάλετε το βράδυ θερμόμετρο, διότι περνάτε περίοδο ξυπνάδου. <laughs> λοιπόν, είναι δυνατό τώρα αυτό το πράγμα, αυτά τα, τα, τα, τα, τα μόφορα ειλικρινά να μιλάνε για ότι θα μα έρουν τεχνογνωσία. Ποιοι είναι, παιδιά, ο αυγουλωμάντη και ο Σκουράτζος, δηλαδή <laughs> έλεος, <laughs> που διώκουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες του νέου επιστήμονε από εδώ. Mm. Δηλαδή τρελαίνεσαι, αλλά τέλο το, ο, αυτό που θέλω να, να πούμε επειδή διάβαζα στο έθνος ε, στο σημερινό έθνος mm? που λέει το θέμα δεν είναι να πάρουμε τη δόση ως γνωστό πρεζόνι mm. αυτός που το γράφει mm. είναι mm. αν και κατά πόσο έχουμε ή ετοιμάζουμε κάποιο σχέδιο για τι επόμενε κινήσεις μας η όλη ιστορία είναι μαγκές το αφεντικό, mm. ο Μπόμπολας mm. θέλει να μάθει τι θα πάρει από, τις, από το ξεπούλημα αυτό είναι και λέει, η δόση είναι η ανάσα που χρειαζόμαστε για να κατηθούμε στη ζωή. Δεν είναι η θεραπεία στην οποία προσβλέπουμε, δεν είναι η άκρη του τούνελ. Ναι. Μάλιστα, η κυρία Μέρκελ μας είπε ότι φεύλε, βλέπει το φως στο τούνελ. Ναι, το είπε, ναι. Μήπως τον μπερδεύει με το φως, θα το πω, μηχανής. <ΣΣ> Ξέρω εγώ, έρχεται. Λοιπόν, τέλος πάντων να πούμε ξεκα, ξεκαθαρά, η mm. δόση για την οποία τα πρεζόνια mm. της δημοσιογραφίας μας παπαγαλίζουν, Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Έχει να κάνει με τις τράπεζες. Να, Οι τράπεζες 25 με 26 δισεκατομμύρια από τα 32 θα πάνε στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα προγραμματίζονταν από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας στην αρχή να πάνε να πληρώσουν τόκους. Περίπου 9 δισεκατομμύρια τόκους πρέπει να πληρώσουμε από το 12, στο τέλος του 2012. Λοιπόν, αλλά... Επειδή στριμώξανε οι γαλλικέ και οι γερμανικέ εταιρείε παραχω, παραχωρησιούχοι μαζί με τα ντόπια αρπακτικά, μπομπολέοι, άκτορε και τα ρέα και τα ρέστα, να πάρουν λεφτά γιατί ε, δεν του αρκεί το ότι λιμένονται. Ε, τα διόδια. Τα διόδια. Γιατί και αυτό μόνο, το αυτοκινητόδρομο. Μιλάμε που έχουμε σταματήσει. Ναι, ναι, Θέλουν να πάρουν λεφτά από εκεί. Γι' αυτό τώρα επαναπροσανατολίζεται η κυβέρνηση στο mm -hmm. να δώσει στου παραχωρησιούχου το υπόλοιπο ποσό. Α, από αυτό το πακέτο δηλαδή yeah. να πάρουν οι συγκεκριμένε εταιρείε. Ακριβώ. Δεν θα πάνε καθόλου σε οφειλέ του Δημοσίου, γιατί λέγαν ότι 2 δηλαδή, δισεκατομμύρια, βέβαια δηλαδή, χρωστάει 8, όπω διαβάσαμε πριν από λίγε yeah, ημέρε, yeah. κοντά 8 δισεκατομμύρια χρωστάει yeah, το yeah, ελληνικό yeah. δημόσιο. Και έλεγαμε τουλάχιστον τα 2 δισεκατομμύρια από αυτό το πακέτο να πάει σε κάποιε υποχρεώσει του yeah, Δημοσίου. Λέγε με μπόμπολα, λέγε με χόκτιφ, λέγε yeah. με. Όχι, εγώ θεωρώ ότι σε μικρομεσαίε επιχειρήσει και yeah, τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι πια είναι, ξέρει, με τη φιλιά στο λιμό. Ναι, Είναι μόνο. ένα βήμα πριν... Για αυτό ακριβώς γιοντόλα. Ναι. Τέτοια δηλαδή συμπαράσεις στο Μικρομεσαίο, τι να σου πω. Έτσι, ούτε εσέ. Yes, yes. Στο Μικρομεσαίο θα σου απαντήσει η κυβέρνηση ότι επειδή δίνει χρήματα στις τράπεζες, θα δώσουν δάνεια οι τράπεζα Πάμε τώρα στις πάλι οι περίφημε εκθέσει που βγήκαν τώρα α, και τι σχολιάσανε, δείχνει δη, η δη, δημοσιογράφη, ότι είναι κα... κόλαφο για την Ελλάδα κλπ. Του ΔΝΤ. Ναι, του ΔΝΤ. Mm. Το το οι εκθέσει αυτέ δεν αφορούν την Ελλάδα. Είναι εκθέσει που αφορούν, η μία είναι για την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη παγκόσμια οικονομία και η δεύτερη είναι το World Outlook, δηλαδή είναι το πώ πάει ο κόσμο από εδώ και προς, έτσι, μια επιτομή τη παγκόσμια οικονομία. Έχει ενδιαφέρον ορισμένα στοιχεία mm -hmm. να, να πούμε. Το πρώτο. Η Ελλάδα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, στο τέλος του 2012, υπολογίζεται 171%. Ναι. Στο τέλος του 2012. Σημειωτέων ότι στο τέλος του 2011, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν 168%. Άρα, έχουμε μία αύξηση σε ποσοστή αναλογία στο ΑΕΠ της τάξης των τριών 103 μοναδών. Κατά τα άλλα PSI, μιώθηκε το χρέος, όλα αυτά. Και όλα. Λοιπόν, ναι. πάμε τώρα, παραπέρα. Τα νοικοκυριά χρωστάνε, έχουν συνολικό χρέος της τάξης του 70% στο ΑΕΠ. Oh. Το 70% στο ΑΕΠ δεν λέει τίποτα, γιατί το ΑΕΠ δεν είναι σε όλα τα, τα νοικοκυριά. Θα πρέπει να πάμε στο καθαρό εισόδημα. Στο καθαρό λοιπόν εισόδημα... Το 70% γίνεται περίπου 93%. Το χρέος των οικοκυλιών δηλαδή mm -hmm. έχει φτάσει να, να αντιστοιχεί στο 93%. Πού είναι αυτά τα καλόπεδα εξ να μα πούνε ότι αυτό δείχνει κρυμμένα εισοδήματα των οικοκυριών. Έτσι να γελάσουμε, να το πούμε κάπω. Θα βγούστο, Πεντεντέρη, να το πούνε και αυτό. Είναι ήδη στην έκθεση. Ναι, ναι, ναι. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίε, σύμφωνα με τα δάνειά του, αποδεικνύεται ότι είναι φοροφυγάδε. Το χειρότερο όμω δείγμα και το δείγμα τη αποαεπένδυση και τη καταστροφή τη ελληνική οικονομία φαίνεται στο εξή. Ότι σε όλε τι εταιρείε τι μη χρηματοπιστωτικέ. Όλες, όλες δηλαδή οι εταιρείε εκτός από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τις τράπεζες. Τις τράπεζες. Το χρέος έφτασε το 73% τα του ΑΕΠ, το συνολικό χρέος αυτών των εταιριών. 73% και 69% μιλάμε, ξεφύγει τελείω, δηλαδή, μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος. 70% 70-142% είναι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό το χρέος. χρέος της χώρας. Το ιδιωτικό χρέος της χώρας 142 το πήρανε, για να καταλάβουμε τώρα τι λέμε, το πήρανε το ιδιωτικό χρέος της χώρας το πήρανε το 2010 mm -hmm. από το 70%. Και μέσα σε δύο χρόνια το με μνημονία το υπερδιπλασιάσανε. Λοιπόν, όμως αυτό που δείχνει την κατάσταση των εταιριών και τη λαϊλασία που υπόκειται οι εταιρείε, διότι ο κ. Μαΐλης, ο κ. Κοπελούζος, mm -hmm. τα πρωτοπαλίκαρα της κατοχής το σύγχρονο δοσιλόγων που πήγαν και βρήκαν και αγκαλιάζονταν με τη Μέρκελ δεν, δεν το χείρανε. Οι εταιρίες το παραγωγικό δυναμικό που είχαν στα χέρια τους ξέπεσε μαζί με τους εργαζόμενους. Πρόσεξε να δεις. Το, το συνολικό χρέος των εταιριών εκτός από έξω από τις τράπεζες. Όλων των εταιριών εκτός από, εκτός από τις τράπεζες. Αντιστοιχεί στο 235% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που, που έχουν όλες οι εταιρείε. Δηλαδή με λίγα λόγια, για κάθε 100 ευρώ, συνολικό κεφάλαιο, όχι με το κο... κεφάλαιο, κεφάλαιο, πραγματικό κεφάλαιο, ναι. book value ας πούμε όπως λέμε, λοιπόν, ε, που έχουν ο, οι εταιρείες, ναι. χρωστάνε 235 ευρώ. Αυτό είναι τελειώσαμε. αυτό. Είναι... Είναι τελειώ... Αυτό έχουμε τελειώ... Έχουν τελειώσει, τελειώσει όλη τελειώσει. η ναι, οικονομία. Φαίν... Όλη η διωτική οικονομία. Ναι. Και ναι, μεν οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλε απλά λαιλατήθηκαν από τα αφεντικά τους, και, πήγαν, και είτε βγάλανε έξω τι επιχειρήσει του. που ενδιαφέρουν, και... Α, του ενδιαφέρουν για την περιουσία του, σαφώ, για τι επιχειρήσει δραστηριότητε που έχουν στο εξωτερικό και μείνανε εδώ ω αρπακτικά για να αρπάξουν ό,τι μπορούν με τη βοήθεια τη κάθε Μέρκελ. Mm -hmm. Παρεμπιπτόντω, θα ήθελα να του πω το εξή, αυτό που έλεγα χθε ε, όταν είχαμε συναντηθεί χθε, επειδή συναντηθήκαμε μετά από, από, από καιρό με τον Μάνο mm -hmm. και τον Ιώτο Χρυστοθεωρητή. Του έλεγα το εξή, δεν σκέφτονται λιγάκι. Αυτοί οι κοπελούζοι, οι βαρτινογιάνιες όλοι αυτοί Ότι η κατάσταση αυτή είναι σίγουρο ότι δεν και να καταδίσει Ή θα πάει στα πολύ μαύρα της Ή, στα, ή θα γίνει μια καμία κοινωνική εξήγηση έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν Δεν σκέφτονται λιγάκι Ότι Στα βαθιά γεράματά τους Γιατί όλοι αυτοί δεν είναι τζόβενα. Mm. Εντάξει Πόσο άσχημο είναι Να του κυνηγάνε Bounty Hunters γιατί θα του επικηρύξουμε. Και θα του επικηρύξουμε άσχημα. Μα αρέσει που είσαι, ξέρει, πολύ σίγουρο. Σε αυτό Αυτή, αυτό είναι. είναι. Δηλαδή, εγώ, ε, αν δεν το δω να του επικηρύσω, δε, εγώ δεν γουστάρω. Εγώ θα του διώξω. Δηλαδή, πώ κάνει το πω. οι Ναζί παλιά ναι, ναι. που λέγανε τρέξε και άμα γλιτώσει από το πολυβόλο, α πούμε, γλιτώσει. Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να, να φύγουν, ας πούμε, για να, για να έχουμε τη χαρά να του δούμε συνδεδεμένα. Να γλιτώσουμε πίσω, πίσω κατά τον τρόπο. Και έτσι, αυτό. Στα βαθιά γεράματά του mm -hmm. να του σέρνουν mm -hmm. για, για το κακό που έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα mm -hmm. και σε αυτό το λαό. Να του σέρνουν, να του ξεφτυλίζουν σε τέτοιο βαθμό ώστε πραγμα... να του φτύνουν όλοι. Λοιπόν, αυτό το... δεν το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Θα το υποστούν ότι δεν μπορεί να γλιτώσουν πουθενά. Τώρα νομίζω ότι ζούμε στην πλήρη αλαζονία ναι, είναι... τη εξουσία. Ναι, καλά, όπου να είναι. Στη στροφή του από δρόμου τα... είμαστε. Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι δε τράπεζε. Και εδώ είναι πραγματικά το, τρε, το τραγικό, mm -hmm. έτσι, έχουν δικό τους χρέος 40%. Ωραία. Ναι. Πόση κεφαλαίκή επάρκεια έχουν. Έχουν. Καθίστε καλά. 1,5%. Δηλαδή ανύπαρκτα. Τίποτα. Και μάλιστα... 1,5% κεφαλαϊκή ε, επάρκεια έχουν οι τράπεζε. 1,5% τελειώσαν αυτές. Έχουν τελειώσει. Για να καταλάβει, α πούμε, η Ιρλανδία έχει 16,2. Η Ιταλία 9,5. Η Πορτογαλία 9,1. Η Ισπανία 10,5. Μάλιστα. Η δικέ μα είναι 1,5. Εμεί είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Τελειώσαν. Αυτή ναι. έχουν χρεοκοπήσει. Γι' αυτό θα ρίξουν τα, τα τρελά λεφτά εκεί πέρα. Γιατί. Όχι για να μετατραπούν σε δάνεια, Προ το μικρομεσαίε επιχειρήσει και τα σχετικά. Άλλωστε, να το δούμε και διαφορετικά. Ακόμη και σε δάνεια να, να, να με μετατραπού. Δηλαδή, δεν μου λέτε πού θα πάει το ιδιωτικό χρέο των, των επιχειρήσεων. Δηλαδή. Ναι, πολύ απλά δεν υπάρχει. Δηλαδή, άλλο ρευστότητα για να. Ναι. Ά, δεν μπορεί δηλαδή, να το πάρει λοιπόν, και να στα δίνουν τα δάνεια. Τι να τα κάνει. 1,5%. Επειδή αυτό είναι χρεοκοπημένο το mm -hmm. τραπεζικό σύστημα και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα κυριολετικά μια ληστόση η οποία προσπαθεί να στηρίξει ένα τελείως χρεοκοπημένο τραπεζικό σύστημα με τα λεφτά του κοσμάκι. Γι' αυτό έχει σταματήσει η Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα να παρέχει ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Έχει σταματήσει να του παρέχει ρευστότητα ακριβώ γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία κεφαλαϊκή υπάρχει. και ρισκάρει η ίδια παίρνοντα ρίσκα εμπλών. Γιατί έχει ήδη στα χέρια τη περίπου 138 δισεκατομμύρια εγγυήσει, ομόλογα και τα ρέστα από τι τράπεζε ελληνικέ και σου λέει τώρα σκάσει τι γίνεται. Οπότε τι κάνουν, έχουν βάλει τώρα το κράτο και δανείζεται εκ νέου λεφτά ναι. για να το ρίξουν στον πίθο των Αναείδων. Όταν λοιπόν και αυτό τελειώσει, γιατί δεν νομίζω θα τελειώσει στα 48, να μου θυμηθεί ότι θα θυμηθούν ξαφνικά ότι υπάρχουν και άλλε ανάγκε κεφαλαιο... ανακεφαλαιοποίηση <μμμμ>. και θα πάει παραπέρα την ιστορία, φευγό το χρέο στον Έλληνα στο, στο κράτο. Λοιπόν, στον προπολογισμό. Για ένα χρεοκοπημένο σύστημα. Τελείω. Έτσι, δηλαδή, δεν Έτσι, μπαίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τράπεζε, για να καταλάβουμε γιατί χρεοκοπήσανε, όχι θα το πούμε παρακάτω μάλλον αυτό, τα 48 Όταν τελειώσει και φτάσει σε πλήρια δυναμία το ελληνικό κράτο να δανείζεται για να κάνει ανακεφαλοποίηση στο τραπεζικό σύστημα, τι θα συμβεί. Δύο πράγματα. Mm -hmm. Οι τραπεζίτε κάνουν το σταυρό του να έχουν φύγει τότε. Έτσι. Ένα. Δεύτερον, η ε, σκουράτζε της κυβέρνηση λένε ε, «Ε, δεν μπορεί είναι παιδί μου, θα μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι». Α, στο Θεό. Ναι. Κάπως έτσι δηλαδή, ναι. ναι. Έχω τελπίδες μου στο Θεό. Η Θεία πρόνια. Ναι. Λοιπόν, Και οι Γερμανοί με τους Αμερικανούς ναι. σχεδιάζουν απλά το διπλό νόμισμα. Ναι. Ποιο είναι το διπλό νόμισμα. Γιατί θα γίνει διπλό νόμισμα. Για να μπορεί να κόβει μηχανάκι... Το χρήμα που χρειάζεται η τράπεζα. Mm -hmm. Αυτό. Γιατί δεν θα μπορεί ούτε η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα ούτε οι ανακεφαλοποιήσει με χρέο του ελληνικού δημοσίου να γίνονται στι τράπεζε. Αυτή είναι η λογική. Εκεί πάμε. Τι μπορούμε, για πώ μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Με έναν και μόνο έναν τρόπο. Να, ε, να αφήσουμε το τραπεζικό σύστημα, το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα να καταρρεύσει. Να χρεοκοπήσει. Σωστά. Το ταχύτερο δυνατό. Χωρί να το δώσουμε φράγκο. Τσεντέζιμο. Mm -hmm. Τίποτα. Ούτε δυνάριο Γιατί αυτό. Γιατί οι καταθέσει τι το κράτο, όχι οι τραπεζίτε. Το κράτο. Άρα δεν έχει να φοβάται κανένα τίποτα για τι καταθέσει του. Στο βαθμό που το κράτο τι Εντάξει, θα μου να. πείτε, αν το κράτο έχουν οι κάθε λικουρέτζι επάνω, θα δούμε καταθέσει. Όχι. Μα γι' αυτό και υπάρχει ένα τρόπο να διασφαλίσει τι καταθέσει σου, παίρνοντα τα κεφάλια τη ληστοσημορία που έχουν στα χέρια του το κράτο. Μα αν καταρέσει με αυτό το σύστημα σήμερα οι τράπεζε, πε με αυτόν, τον κύριο Σαμαρά και τον καθένα και ναι. πε ότι τι αφήνουν ναι. αυτοί να καταρρέσουν ναι. οι τράπεζε. Ναι. Μήπω γι' αυτό φοβάται ο κόσμο του, λέει ότι αυτοί αποκλείδουν, τα φάντα λεφτά μου. Όχι. Όχι. Ακόμη και έτσι να συμβεί, όπω ναι. έγινε στην Αργεντινή, ναι. γιατί κατέρευσε το τραπεζικό σύστημα, ναι. χαθήκαν τα εγκαταστάσει. Κα, Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Σε μια τέτοια κατάρρευση, mm -hmm. χάνονται τα εργαλεία άσκηση. Επιβολή και εξουσία από την ιστοσημόρια. Δηλαδή... Και έτσι ο λαό θα βγει στου δρόμου και θα, τρα... θα ζητάει κεφάλια επί πίνακι. Και αυτή όπου φύγει, φύγει και μην τον είδα τον Παναή. Και τα λεφτά του πρακτικά πώ θα τα πάρει ο άλλο. Άμπρα, το εγγυάται το κράτο για την καινούργια κυβέρνηση που θα αναδειχθεί επάνω. Ναι. Που θα είναι η κυβέρνηση που θα βγει από το λαό. Όπω βγήκε ο Κίχνερ. Ναι. Και είπε παιδιά εντάξει σταματήστε. Μην ανησυχείτε. Θα το λήξουν. Mm -hmm. Τι του είπε. Το... Για γράφω το χρέο το γνωστό. Ναι. Και σα εγγυώμαι, εγώ ότι θα πάρετε πίσω τα λεφτά σα στι καταθέσει. Και, και τα πήραν πίσω όλα οι Αργεντινοί. Οι Αργεντίνη μόλι ε, πριν 6 μήνε, mm -hmm. έληξε το θέμα των, κατα, των χαμένων καταθέσεων. Επιστράφηκαν όλα τα λεφτά πίσω. Σε ένα χρονικό διάστημα, βέβαια. Σε ένα χρονικό διάστημα, μετά την κατάρρευση. Α, εγώ α, α, λέω... Σημαίνει όμω και η κατάρρευση των τραπεζών ότι ε, διαγράφονται και τα δάνεια. Άμπραγο. Των ιδιωτών, μιλάω πάντα, λέω. Των ιδιωτών. Δηλαδή το 235%. 235 ναι. χρέος των, εται, των εταιριών ναι. διαγράφεται, γίνεται μηδέν όπως διαγράφεται και το χρέος των οικογυριών γίνεται μηδέν και αυτό δεν επανέρχεται διότι όταν χρεοκοπεί ένα τραπεζικό σύστημα όχι μια τράπεζα, ένα τραπεζικό σύστημα ναι. το κράτος είναι υποχρεωμένο να το ανικοδομήσει από μηδενική βάση Μα... από μηδενική βάση και αν έχει το δικό του νόμισμα το mm -hmm. χρηματοδοτεί χωρίς χρέος Χωρίς δάνεια, χωρίς χρέος. Όταν έχει το δικό του νόμισμα, το βέβαια. Το δικό του νόμισμα. Λοιπόν, αν, το, αν δεν έχει το δικό του νόμισμα, ούτε να καλύψει τους καταδέχτες μπορεί, mm -hmm. ούτε να νοικοδομήσει το τραπεζικό σύστημα μπορεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λυσάμε και λέμε εθνικό νόμισμα. Εθνικό κρατικό νόμισμα. Ενώ εμείς τώρα τι κάνουμε. Του δίνουμε χρήματα τα οποία τα αποπληρώνουμε εμεί, δηλαδή θέλω να πω οι πολίτε, παίρνοντα τα δάνεια αυτά. Έτσι, και ταυτόχρονα του αποπληρώνουμε και δάνεια. Τους αποπληρώνουμε. Με απίστευτου τόκους και νομίζουμε. άλλα απίστευτα που έχουν και κάνει. δίνουμε το προνόμιο. Έτσι, και έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία μα. Δηλαδή από όλε τι πλευρέ. Θα του δώσουμε, το, δώσουμε το προνόμιο αγγλ, του αγγλικού μοντέλου. Ναι. Τι το αγγλικό μοντέλο. Θα βάλουν τον κακομήρι. Τον που του χρωστά ένα κάρο λεφτά γιατί είναι καταχρησμένοι. Μα, είναι τώρα, Μα τα, ναι. Μάλιστα είναι πολύ ωραίο ας πούμε. αυτό που το λέει και ο Μάρι νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο, και πολύ δίκαιο και θα το αναλύσουμε. Θα αναλύσουμε την πρόταση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να δείτε ότι το γράψαν οι τραπεζίτε. Mm -hmm. Δεν το γράψανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τραπεζίτε το γράψανε. Το μαύρο, μάλλον, μαύρο, για κεφάλαι... yeah. μάλλον για να πάρει δάνειο ο ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Ε, λοιπόν, πρόσεξε να δει τι γίνεται. Εκεί λέει να εξορθολογιστεί το. το το ποσοστό επιτοκίου ναι. των οφηλετών, mm. έτσι. Τι να, να, να... εξορθολογιστεί, όταν έχουμε ε, πράξεις και αποφάσεις από δικαστηριών, που λέει πάνω από 6 και 25 είναι παράνομο το επιτοκίο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το πάει στο 12. Ναι. Νο, αν δεν κάνω λάθος, το 12 mm. θέλει να το πάει. Είναι... Δεν λέει, δε ο κάπου... εξορθολογισμός λέει. λέει. Ναι. Με ποια κριτήρια εξορθολογισμός δεν παιδιά, γιατί ο εξορθολογισμός με βάση τον ντοκογλίφο, έτσι. Μπορεί να είναι να πουλήσουμε την γυναίκα, τα παιδιά μας ε, και εμείς δηλαδή, τους το και το συνεχίσουμε αυτό αύριο να πούμε λοιπόν. για τα ε, τράπεζες και τα, ε, ε, για όλη αυτή την ιστορία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εντάξει ο κόσμος την, ε, έχει πάρα πολλές απορίες πάνω στα τα ζητήματα ε, και θέλει αναλυτικά να ακούσει Όλες αυτές τις, ε, και τις να δούμε πληροφορίες. Και πώς, πώς οριμάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την κυβέρνηση ναι, φτιάχοντας ναι. νομοσχέδια καρμπών για, για τα συμφέροντα των, των τραπεζών. Ναι. Να το πούμε αυτό αύριο. Το κρατάμε λοιπόν αθερίσκω. Υποχρέωσή μας αύριο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, ε, είναι δύο και μισή, άρα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρη. Εκπομπή ΑΕ στο τέλος της για σήμερα. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Να είστε όλοι καλά, καλό αγώνα, μέχρι αύριο μία που θα είμαστε πάλι μαζί σας. Εδώ στο Νάτου FM, σε 90,6.